Πρελός, παιδί, ηλίθιος Αναδεχθεί γυναίκα, ρεζάκια, σύζυπια Συγκλία, δεξοποτή Ελευθερώς μου ελευθερών Από το κατάτρο για τους κατάτρο Το πάρία τον ακούτε στον αέρα του Radio Reboot κάθε Σάββατο στις 4 Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους του ακορατές όσου μας ακούνε. Είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και η εκπομπή Παρίας μόλις ξεκίνησε, σήμερα ζωντανά, ε, στις ε, 29 του Ιούνιου, του Σωτηρίου του 2024. Ε, σήμερα είμαστε εδώ για να κάνουμε... Έχουμε θεματική μάλλον σήμερα, η θεματική αυτή... Είναι αφιερωμένη στην ανάπλαση ε, Στο gentrification. Ε, και σήμερα μαζί μας έχουμε ένα σύντροφο Ο οποίος σίγουρα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ Ο οποίος έχει ασχοληθεί στο παρελθόν και τώρα στο παρόν με το ζήτημα Καλησπέρα Καλησπέρα ε, Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε τα τελευταία εχητικά τεστ Λοιπόν Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί ή μάλλον θα έπρεπε να μας απασχολεί ε, πάρα πολύ διότι έχει επίδραση σε αρκετές πτυχές της καθημερινότητάς μας και ειδικά ο κόσμος ο οποίος ε, είναι, ε, θα πούμε έτσι πολύ γενικά, της τάξης μας, ο κόσμος ο οποίος... Ε, είναι του μεροκάμα του, οι φοιτητέ, οι άνθρωποι που δεν ζουν σε αυτές πλούσιες επαύλεις που βλέπουμε πολλές φορές στις διαφημίσεις, ε, θα πρέπει να τους απασχολεί. Και για ποιο λόγο θα το μάθουμε σιγά-σιγά, καθώς θα ξετυλίξουμε το, όλο αυτό το κουβάρι του εξευγενισμού, η πανάπλαση πριν, συγγνώμη. Ε, θα μιλήσουμε για τον εξευγενισμό ε, και... Θα ξεκινήσουμε. Αρχικά θες να μας πεις, ε, για πες μας σύντροφε τώρα, ε, με τι ομάδε έχεις ασχοληθεί κατά καιρούς. Με ομάδες θυμάμαι γιατί έχουμε ξαναβρεθεί στο παρελθόν, στον αέρα άλλου ραδιοφόνου και έχουμε κάνει κουβέντες αντίστοιχες. Ε, έχουν περάσει κάποια χρόνια, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, κάποια δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Κάποια έχουν γίνει ακόμα ε, πιο δύσκολα για εμάς. Άρα, για πες μια έτσι πορεία μέχρι τώρα για να καταλάβουμε και γιατί σε έχω καλέσει, ειδικά εσένα σήμερα για την εκπομπή. Ναι, με, με το θέμα τώρα του εξευγενισμού, θα το βάλουμε παύλα. Ξευγενισμό, παύλα, τουριστικοποίηση. Πολύ ωραία. Ε, ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε το 2018. Ε, προηγουμένως, τώρα εντάξει, δεν είναι, έχω καθίσει πολύ λεπτομερώς να το κοιτάξω, αλλά ε, κινηματικά δεν υπήρχε μεγάλη ασχολία, δηλαδή, γύρω από τα ζητήματα ας πούμε, της στέγασης και του ξευγενισμού, όλων αυτών των ζητημάτων. Υπήρχαν αγώνες που υπερασπιζόνταν προφανώς ας πούμε, το, τους δημόσιου χώρου, τους ελεύθερους χώρου. Ε, αλλά ειδικά για την Ελλάδα έχει ένα ενδιαφέρον το ότι δεν, δεν υπήρχε, ίσως μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα κιόλα ένα κίνημα στέγασης ας πούμε, δηλαδή που να, το βάζει, να βάζει το ζήτημα της στέγασης πάρα πολύ κεντρικά, να οργανώνεται γύρω από αυτό, μονοθεματικά κτλ. Τέλος παντών, όπως και να έχει, το 2018 δημιουργήθηκε μια, μια συνέλευση, την είχαμε ονομάσει τότε, Συνέλευση Πόλης 790, η οποία λειτουργήσε γύρω στον 1,5 χρόνο, κοντά δύο χρόνια, και είχε βάλει ω θέμα μελέτης, ας πούμε, και ανοίγματο στο κίνημα... το, το ζήτημα του, της τουριστικοποίησης. Δηλαδή, ακόμα και ο Όρος τότε δεν, δεν ήταν καθόλου γνωστός. Δηλαδή, όταν πήγαμε και κάναμε εκείνη την πρώτη αφίσα... είχαμε διοργανώσει μια εκδήλωση στην κατάληψη της Φιλολάου... Ε, το, το καλοκαίρι τον Ιούλιο του 2018 και τη θυμάμαι που το συστάγαμε ας πούμε, εσωτερικά και λέγαμε τι να βάλουμε στην αφήση, τι να βάλουμε και είχα πει εγώ ότι η λέξη τουριστικοποίηση γιατί κάπου την είχα διαβάσει ε, στους χανιώτες την είχαν αναφέρει σε ένα κείμενό του. Ε, κάτω η ρόζα Νέρα, ας πούμε επειδή εντάξει αυτοί έχουν φοβερό προβλημα τον τουρισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, και θυμάμαι που ήταν και ένα άντρωπος που λέγε δεν τον καταλαβαίνει τον όρο ας πούμε δεν είναι... ε, να μην το βάλουμε και λέω... Όχι λέω να το βάλουμε νομίζω ότι έχει ζουμί Δεν είναι και... αδόκιμος σίγουρα ναι, ναι δεν ήταν αδόκιμος, ήταν η διεθνής όροση. Ήδη αλλά στην Ελλάδα δεν ήταν καθόλου γνωστός Και είχαμε διοργανώσει εκείνη την εκδήλωση Το 2018 στην ταράτσα ε, Της Φιλολάου ε, Και μα είχε κάνει φοβερή εντύπωση Γιατί είχε σκάσει πάρα πολλού κόσμου. Ήταν και κατά καλό καιρό δηλαδή Ήταν μέσα Ιούλη νομίζω Και είχε πάνω από 100 άτομα κατάληψη εκείνη τη μέρα στην εκδήλωση, και είχε γίνει μία πρώτη κουβέντα δημόσια γύρω από το ζήτημα της τουριστικοποίησης. Τότε είχαμε πει ότι ο τίτλος ήταν Airbnb τουρισμός ενάντια στην τουριστικοποίηση των γειτονιών μας. Αυτό ήταν το θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι σε εκείνη την πρώτη κουβέντα που είχε γίνει νομίζω βγήκαν αρκετές άμυνες. Ήταν πολύ ενδεικτική δηλαδή, γιατί κόσμος ήδη ε, Χρησιμοποιούσε το Airbnb είτε επειδή ταξίδευε και το θεωρούσε ότι ήταν ένα φτηνό τρόπο για να μείνει κάποιο σε μια χώρα του εξωτερικού, σε μια πόλη του εξωτερικού, αλλά κυρίω γιατί πολλοί, αρκετό κόσμο τέλο πάντων, ε, διαμοιραζόταν το σπίτι του, κυρίως ήταν ενοικιαστέ δηλαδή, ενοικιάστρε, ε, και, και βάζε ένα δωμάτιο στην πλάτφόρμα. Δηλαδή αυτό το έκανε αρκετά κόσμο ε, που έμενε στα εξάρχεια. Εγώ είχα και φίλο δηλαδή που έμενε στο Μεταξουργείο Και το έκανε ήδη από το 2016-2015 Εκεί πέρα δηλαδή που βγάζαν Ήταν ένα εύκολος τρόπος για να βγάλει κόσμος χρήματα ας Και τότε ακόμα ήταν αρκετά άγνωστο Δηλαδή δεν είναι... για ανθρώπους που ειδικά δεν ταξιδεύανε Και δεν ψάχνανε συνεχώ να βρουν μια καλή προσφορά έτσι Για να πάνε κάπου Δεν το γνώριζε κάποιο. Ναι υπήρχε και το crowd Το, όχι crowd surfing, το couch surfing. Σαν εναλλακτική. Βασικά το Airbnb πήρε αυτό και του, το έκανε εμπορευματικό. Δηλαδή η ιδέα είναι ίδια. Ε, το couchsurfing υπάρχει ακόμα η πλατφόρμα. μπορείς να πας στο εξωτερικό και να μείνει στον καναπέ κάποιου ε, με την προπόθεση ότι θα φιλοξένει και κάποιον άλλον. Όταν, δηλαδή θα διαθέσει και εσύ το σπίτι σου, είναι δούνε και λαβίν. Ε, Κάπω έτσι δηλαδή φτιάχτηκε το Airbnb με αυτή τη λογική του διαμοιρασμού. Γι' αυτό μπήκε και στο, στο πλαίσιο τη geek economy, τη οικονομία του διαμοιρασμού και το που σημαίνει Airbnb, Air επειδή είναι το φουσκωτό στρώμα, ναι, ναι. and breakfast, νομίζω, κάπως έτσι. Ε, και αρκετός κόσμος, τέλο πάντων, στα εξάρχια δηλαδή δρα, δραστηριοποιούνταν ήδη ε, μέσω της πλατφόρμας, συμπλήρώνε χρήματα, και πιστεύω ότι ζούσε και λίγο ένα κομμάτι από το όνειρο τη ελληνική φιλοξενία. Ότι εδώ εξάρχεια φιλοξενούμε ξέρω εγώ, εγώ. κόσμο κοντινό μα, ανθρώπου που είναι ανοιχτοί, κοσμοπολίτε, θέλουν να γνωρίσουν την πόλη. Κάνανε δηλαδή και κάποιε, αρκετού από αυτού δηλαδή, ε, ε, με καλή θέληση ας πούμε, φιλοξενίας. Βγάζανε βόλτα τον κόσμο να γνωρίσει λίγο την περιοχή. Και πολλοί από αυτού είχαν γίνει ήδη super hosts. Από τότε δηλαδή τα αστεράκια πήγαινανε φωτιά. Επομένως όταν κάναμε εμείς την εκδήλωση βγήκαν άμυνες. Σε φάση ότι και γιατί τρελαίνεσαι τόσο πολύ. Ε, και εμείς το βάλαμε μέσα σε ένα πλαίσιο ότι παιδιά αυτό είναι big thing. Ας ότι η ελληνική οικονομία φαίνεται ήδη ότι πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή τουρισμός real estate. Ε, και έχει πολλές επιπτώσεις. α πούμε στην πόλη. Θα το, θα το πληρώσουμε διπλά και τριπλά σε λίγα χρόνια. Ε, είχαμε κάνει και ένα παραλληλισμό τότε με... Ότι μοιάζει, έχει κάποια χαρακτηριστικά με τη λογική τη. Ε, αχ, πώ το λένε, όταν δίνει το σπίτι σου ε, και χτίζουν οι πολυκατοικίε. Με την αντιπαροχή, δηλαδή ότι είναι μια λειτουργία από τα κάτω αλλαγή τη πόλη. Okay. Όπω δηλαδή τότε και διάφοροι μικροί ε, ιδιοκτήτε, ξέρω εγώ, δίναν το σπίτι του. Την μονοκατοικία πάνουν... του, την παλιά τη γιαγιάς για να ε. φτιάξουν ένα πεντάωρο, να πάρουν δύο. Και πέραν και εκείνη ένα διαμερισματάκι, α πούμε, αλλά έγινε αυτή η τσιμεντούπολη έτσι, λέει, έτσι έγινε, αυτό το χάλι. Ε, με τον ίδιο τρόπο ότι παιδιά, αυτό το πράγμα μπορεί τώρα εσύ, κάποιοι λίγοι πούμε, να βγάζετε λίγα χρήματα, αλλά θα σα διώξει από την πόλη. Από τι γειτονιέ, σας, θα σα διώξει. Ε, και επιβεβαιωθήκαμε, δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, υπήρχε κόσμο που λέει ότι το πήρε πρέφα, ξέρω, εγώ το σπίτι ότι το σπίτι το βάζω στην πλατφόρμα και μου κάνει αύξηση ιδιοκτητρία σε βάση 100% δηλαδή. Διπλασία. Δηλαδή και αναγκάστηκα να φύγω. Ή θα σε διώξει πλέον η γειτονιά που θυμάσαι, δεν θα είναι ίδια. Ναι, και αυτό, ναι. Αλλά με θα φύγεις ας θα πούμε φύγεις. δεν έχεις κάτι θα πρέπει ε, αυτό και κράτησε η... Ε, αυτή η συνέλευση κράτησε γύρω στον 1.5 χρόνο κάναμε κύκλο εκδηλώσεων κάμια δεκαριά δηλαδή πήγαμε και σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα ήρθεμε πάει και Κέρκυρα είχαμε πάει και Κρήτη ε, και το Ο κόσμος είχε όρεξη να το συζητήσει σε επόμενες εκδηλώσεις ήταν νομίζω γιάμνες λίγο πιο μαζέμενες ως προς αυτό δηλαδή ότι ο κόσμος καταλάβαινε ότι εδώ κάτι γίνεται είναι κάτι σημαντικό ε, αλλά εμείς κάναμε ήδη, δηλαδή από τις εκδηλώσεις ε, βάζαμε σαν κέντρο πλέον ε, του, της κουβέντας το θέμα της στέχας και των ενοικίων συγκεκριμένα ενώ στην αρχή το βάζαμε και λίγο πιο γενικά βάζαμε μέσα και το κομμάτι της εργασία, τα Airbnb ε, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ε, στην επόμενη φάση κάναμε ένα δεύτερο άνοιγμα τη συνέλευση. Ε, με μια κατεύθυνση ας πούμε, να διοργανωθεί τότε μια πορεία στην περιοχή της Κυψέλη γιατί είχαμε, είχαμε αναγνωρίσει ήδη ότι η Κυψέλη είναι ε, ο πυρήνα, αυτής τη αλλαγή, που την είναι ότι είναι τουριστικοποιείται αλλά και εξευγενίζεται ότι δεν απευθύνεται αποκλειστικά στο τουριστικό κεφάλαιο. Ε, είχαμε μετακομίσει τότε ήδη, κάναμε τη συνελεύση μας στο αυτοδιοχειριζόμενο στέκιανω κάτω πατησίων και κάναμε μια πορεία και η συνέλευση μετά άλλαξε και έγινε η συνέλευση ενάντια στον εκβιασμό του ενοικίου, η συνέλευση ενοικιαστών ενοικιαστριών, το οποίο κράτησε και αυτό γύρω στα 2,5-3 χρόνια, πέρασε δηλαδή και όλη τη φρίκη πούμε, της καραντίνας και εκεί, ας πούμε, κάπως επειδή διαλύθηκε εκείνη η συνέλευση, ε, δεν υπάρχει τώρα, πούμε, μια ε, θεμα, ε, θεματική συνέλευση για τους στέγας, αν και το ζήτημα πλέον είναι όρημα, και το είναι πολύ συλλογικό, ας πούμε. Ωραία Ωραία και για τη συνέχεια εντάξει αφού είδαμε ότι ε, έχει, υπάρχει, το ζήτημα έχει τρέξει και για πολλούς θα μπορούν να κάνουν τις αναζητήσεις τους στο διαδίκτυο και να βρουν αντίστοιχα όπως και οι, οι αφήσει και αυτά όλες έχουν τη σημασία τους δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για κάποιο κόσμο ε, το γνωρίζει τώρα ή μάλλον τώρα τον απασχολεί ε, η πρώτη ερώτηση που ήθελα έτσι κάπως να απαντήσουμε Να μας πεις δυο λόγια επιγραμματικά Γιατί σίγουρα κατά όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα απαντηθεί Αλλά το πρώτο που ήθελα εγώ να πούμε Ήταν ε, γιατί η πόλη μας, η πόλη που ζούμε Και οι βασικές παροχές που, μας, που καλύπτουν τις βασικές μας ανάγκες Δηλαδή η στέγαση, πάντα εκεί, σε αυτό πηγαίνουμε Ότι δεν απευθύνονται σε μας. Και πώς το εννοώ δεν απευθύνονται σε εμάς. Ε, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα με τα ΕΝΙΚΙ είναι τεράστιο. Ε, άρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει για να νοικιάζει ένα σπίτι και να καλύπτει ε, τις πολύ βασικές ανάγκες. Ποιες είναι η, η τροφή και η στέγαση. Αυτά τα δύο. Τίποτα άλλο. Ε, ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι που επίγραμματικά, να απαντήσουμε σε αυτό γιατί δεν απευθύνονται αυτές οι πόλεις σιγά σιγά σε μας και γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνεται ε, στη συνέχεια θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο Κοίτα τώρα η μεγάλη κουβέντα για το σε ποιον ανήκει ας πούμε, ε, το θέμα είναι ποιοι τη διεκδικούν την πόλη ε, γιατί εγώ δεν θα πω ότι δεν μας ανήκει και σε εμά ανήκει Προφανώ δηλαδή θα το αφήσω αυτό στην άκρη Προφανώς ανήκει, ας πούμε, και στο real estate, ε, στους εργολάβους, ε, στο τουριστικό κεφάλαιο, εσχάτως, ας πούμε, πολύ έντονα και τα λοιπά και τα λοιπά. Στις αρχές, δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε ένα σκασμό, ας α ας πούμε. Ε, νομίζω ότι το, ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, μια διάκριση που μπορούμε να βάλουμε, τέλο πάντων, είναι την αξία χρήση και την ανταλλακτική αξία, δηλαδή, που εμφανίζεται... Εντό της πόλης και στο πλαίσιο, πούμε, και των όρων αναπαραγωγής μας. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί πέρα μπορούμε να λίγο να το σκαλίζουμε για να καταλάβουμε, να απαντήσουμε λίγα σε αυτό το ερώτημα τελικά σε, σε ποιον ανήκει αυτή η πόλη. Εμείς ζούμε, ας πούμε, και θέλουμε να χρησιμοποιούμε τις υποδομέ μας για να ζούμε τη ζωή μας, ας πούμε, τόσο απλά. Τόσο απλά. Ε, για το κεφάλαιο, η πόλη είναι μέσω κερδοφορίας. Δηλαδή εκεί πέρα είναι νομίζω, το δίπλωμα στην αξία χρήση και στην ανταλλακτική αξία. Και αυτό το πράγμα αρχίζει και εμφανίζεται ας πούμε, σε διάφορα πράγματα. Η κατοικία είναι ένα από, αυτά. ένα από αυτά. Η κατοικία είναι ένα από αυτά. Δηλαδή το σπίτι ας πούμε, που μένουμε, εμεί μένουμε στο σπίτι ας πούμε, για να κοιμάμαστε, να ξυπνάμε, να να πηγαίνουμε στη δουλειά κτλ. Ε, αλλά δεν είναι μόνο έτσι. Η κατοικία είναι ταυτόχρονα και εμπόρευμα. Δηλαδή υπάρχει από πίσω ιδιοκτησία, ε, αν είσαι ενοικιαστή ή για παράδειγμα, είσαι γεωπρόσωδο. Και τα λοιπά. Ε, Τώρα αυτό μπορεί να, να την πάρεις δηλαδή αυτή την ανάλυση πώς να το, πω τώρα, πούμε, αυτό το, το, το μικρό το σκεπτικό πούμε, και να το επεκτείνεις πούμε, για να καταλάβεις πώς δεμούνται συνολικά πούμε, οι κοινωνικέ σχέσεις και εντό του μητροπολιτικού πεδίου. Ωραία, όχι. Αυτό που ήθελα το, το είπαμε και νομίζω ότι αξίζει στη συνέχεια να δώσουμε αν έχει να μου δώσει κάποιον ή να δημιουργήσουμε έναν ορισμό για τον εξευγενισμό ε, γιατί πλέον έχει αρχίσει αρκετό κόσμο να ακούει το gentrification, το gentrification να λέει οκ, okay, αυτό κάτι είναι, κάτι αλλάζει, τι αλλάζει τελικά στην πόλη μας. Έχει αυτό κάποιο ορισμό και όταν είναι ο ορισμός προφανώς μπορούμε να δούμε από το διαδίκτυο διάφορους ορισμούς ή μέχρι και ακαδημαϊκούς σίγουρα. Γιατί από ό,τι μου και εσύ πριν στο εξωτερικό υπάρχουν διάφοροι ακαδημαϊκοί που σίγουρα έχουν αυτό το ζήτημα ψηλά στην ατζέντα τους, να το πούμε, σε επίπεδο ανάλυσης. Ε, για πες, εσύ πώς θα το λέγαμε στο, στο διπλάνό μας, στο εγγειτονά μας, τι είναι ο εξευγενισμός. Κοίτα, πρώτα απ' όλα ο όρος μπήκε ακαδημαϊκά, δηλαδή ενώ από ανθρώπου του, του Πανεπιστημίου, ε, γιατί ήθελα να, με έναν τρόπο να αποτυπώσουν σε επίπεδο θεωρίας, να αποτυπώσουν ένα αστικό φαινόμενο, ε, το οποίο στην ουσία διώχνει τους ανθρώπους. Ε, δηλαδή τώρα πώς να ορίσουμε τώρα τον εξευγενήστημα θα το πούμε μάλλον περιφραστικά εγώ δηλαδή θα προσπαθήσω να αποφύγω κάποιον συγκεκριμένο ορισμό τώρα γιατί υπάρχουν διάφορες τάσεις ας πούμε, που θέλουν να το προσεγγίζουν το, το φαινόμενο αυτό ε, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία ε, αυξάνεται το, το επίπεδο της κερδοφορίας ας πούμε ε, των ενοικίων κυρίως ας πούμε των αξιών γης όμως καλύτερα να, να το πούμε ε, δημιουργείται αυτό το rent gap δηλαδή το ότι έχεις ε, μία ζώνη η οποία έχει ένα συγκεκριμένο, ξέρω, συγκεκριμένες αξίες και εσύ εγώ, κάνεις κάποιες ενέργειες, ε, διάφορες ενέργειες τέλο πάντων που ανατιμούν απότομα την αξία αυτή της γης έτσι ώστε εσύ να μπορείς ξέρω εγώ, μετά να, να βγάλεις περισσότερα χρήματα σε μικρό χρονικό διάστημα δηλαδή να είσαι μικρές αποδόσεις. Ε, και, αυτό τώρα το καταφέρνουμε με διάφορους τρόπους. Ο πιο, αυτό που έχει κάνει πιο πολύ εντύπωση και μένει και είναι και πιο πετυχημένο και σε στρατηγική είναι τέλος πάντων είναι να γίνεται μια επένδυση στο, στο πολιτισμικό κεφάλαιο. Δηλαδή ε, δημιουργείς ένα πλαίσιο, αςούμε, περιγράφεις είναι τακτική marketing, να το πούμε τώρα απλά ε, περιγράφεις μια περιοχή, αςούμε, και τη σπονσοράρεις ε, με έναν τρόπο έτσι ώστε να προσελκύσεις, αςούμε, ε, στρώματα που έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, ε, με μία λογική να μπουν μέσα και να, ε, να συνενέσουν στο να, να νικιάσουν, πούμε, να αγοράσουν σπίτια σε μία περιοχή ε, η οποία παλαιότερα έχει χαμηλές τιμές. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι πριν εξευγενιστεί μία περιοχή συνήθως έχουμε μία βίαιη υποτίμηση των αξιών γης ε, και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης Δηλαδή, πέσανε πάρα πολύ και τα ενίκια και οι αξίε γη λόγω τη κρίση. Και μετά, α πούμε, έχουμε. Τώρα, ας πούμε, το έκανε ο, ξευγε... το ο τουρισμό αυτό. Το Airbnb, δηλαδή, ήτανε... είναι μια διαδικασία ξε... ξευγενιστική διαδικασία. Απλά μπήκε η πλατφόρμα ας πούμε και το βοήθησε. Αλλά δεν χρειάζεται να πούμε. Α πάρουμε το παράδειγμα τη Κυψέλη. Όπου ε, μπαίνουν μέσα παίχτε, έχουν αγοράσει ήδη πολύ φτηνή την κατοικία, κάνουν κα... κάποιε ανακαινήσει. Και μετά αρχίσουν και φτιάχνουν τρίγυρο γκαλερί, μπραντσάδικα, κάλτσες. Τώρα πολιτισμικά μπορούμε να το περιγράψουμε σίγουρα να το είμαι χίπστερο ας πούμε. Ναι. Ε, όλα αυτά τα οποία ε, συνήθως ας πούμε, τα μεσαία στρώματα αναγνωρίζουν ότι είναι κομμάτι της δικής, τους, της δικής της πολιτισμικής παράδοσης, να το πούμε έτσι τόσο απλά. Ναι, ναι. Λέει, α, οκ, okay, αυτή η περιοχή είναι cool, γιατί εκεί πέρα έχει καλλιτέχνε. Δηλαδή, οι γκαλερί και οι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ο ρόλος που έχουν παίξει όλε αυτέ τι. Ε, ε, εναλλακτική. Ναι, εναλλακτική και ε, έχει τέχνη, έχει συναυλίε, έχει ωραίο φαγητό, έχει έξυπνη μουσική. Και μέσα σε αυτό ε, μπορεί, ε, όχι μπορεί, συνήθω έχει ας πούμε, και το κομμάτι τη πολιτισμικότητα, τη ανεκτικότητα. Ότι έχει και μετανάστε είναι cool, αλλά δεν έχει φασίστες, γιατί συνήθω ο φασίστες είναι κάτι που δεν πουλάει ε, για αυτά τα στρώματα. Που είναι έτσι πολυπολιτισμικά και κοσμοπολίτικα, έχει και μετανάστες, έχει και φτωχού κτλ. Βλέπουν δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και τον, τον παλαιό κάτοικο τον βλέπουν ας πούμε, με αισθητικού όρου. Ότι είναι cool, να μένει σε μια περιοχή που. Α, τι ωραία, cool, έχει και φτωχού Αφρικάνου, πούμε. Το, το περιγράφουν με αυτού του wow. όρου. Αν και είναι οι ίδιοι οι οποίοι του διώχνουν. Ακριβώ, πούμε. Και αυτό συμβαίνει γιατί αυτέ οι περιοχέ οι οποίε εξευγενίζονται, εξού και ο όρο δηλαδή. Ο εξευγενισμό είναι από εκεί πέρα, δηλαδή ότι είναι μια διαδικασία των ευγενών, των αστών, ότι έρχονται, χαρακτηριστικά πούμε, αστικά και γι' αυτό ε, ε, ονοματίστηκε έτσι στα αγγλικά. Καλώ ήρθε, καλό μα κεφάλαιο να μα ε, εκπολιτήσεις. Ακριβώ, ε, ναι, ναι, ναι ακριβώ έτσι. Ε, Συνήθω αυτέ οι περιοχέ περνάνε μια υβριδική περίοδο, πριν δηλαδή αλλάξει τελείω ο χαρακτήρα του, ε, όπου υπάρχουν και οι παλαιοί κάτοικοι και οι νέοι κάτοικοι. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια μέρα. Είναι μια διαδικασία και για παράδειγμα στην Κυψέλη είμαστε ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Ε, μπορούμε να το δούμε δηλαδή τα, τα ίχνη να τα εντοπίσουμε το 2012-2013 ξέρω ακόμα και μέσα στην κρίση όταν εκενώθηκε για παράδειγμα η κατάληψη της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλη που παλαιότερα ήταν, ε, ήταν, δεν ξέρω το δημάσεις, ήταν μια κατάληψη η Δημοτική Αγορά Κυψέλη. Ε, και όταν εκενώθηκε μετά μπήκε ο Καμίνης και έβαλε μέσα ε, ε, πολιτισμικά των μεταναστών, κοινότητε, ε, εναλλακτική οικονομία και τέτοια. Ε, τώρα, όταν ήρθε ο Μπακογιάννη στην προηγούμενη, προηγούμενη δημοτική αρχή, τα έδιωξε και αυτά και έβαλε χυψτεριέ. Συνεργάστηκε με τον Γκάζι. Τελείωσε. Δηλαδή και ο χαρακτήρα έχει, έχει αλλάξει τελείω. Αλλά εκείνη την περίοδο την προηγούμενη μπορούσε να τα εντοπίσει αυτά τα στοιχεία, α πούμε τα υβριδικά, ότι ήταν κομμάτι του marketing. Και τα είδαμε και συνέχεια. Αλλά όσο περνάει καιρό, επειδή δεν υπάρχει καμία προστασία των πιο αδύναμων ε, ενοικιαστών και ενοικιαστριών, αυτό έχει ω αποτέλεσμα. Ε, να φεύγουν σιγά σιγά. Και στο τέλο μένουν ε, μόνο οι νέοι κάτοικοι, οι gentrifiers, έτσι ονομάζονται αυτοί οι κάτοικοι, οι, οι έπικοι, μπορεί να το πει και κάποιο. Οι κοσμοπολίτε, τύπου μικροαστή, Ναι, ναι, κάπω έτσι. Έχουν περισσότερα χρήματα, ενώ μπορεί να μείνουν σε πιο ακριβά σπίτια. Μπορεί να αντιμετωπίζουν και ίδια προβλήματα, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μα απασχολεί τώρα και mm. κοιτάμε εμεί mm. τον πάτου του βαριού. Mm. Μεθοδολογικό αυτό, τον πάτου του βαριού. Επομένως κάποια στιγμή λίγο ομογενοποιείται η περιοχή και φεύγουν όλοι οι παγιοί και στο τέλος εξαφανίζεται συνήθως και η ιστορία. Και η ιστορία τη μιας περιοχής γράφεται, αυτό είναι το, το τρίτο στάδιο μπο, μπορούμε να πούμε, που γράφεται η ιστορία εγώ, από τους εξευγενιστές που με τη μορφή του ακαδημαϊκού ιστορικού που έρχονται εγώ, και αναπολούν ένα παρελθόν α πούμε... Ε, Πώ το λένε, αυθεντικότητας, που κάποτε εδώ πέρα μπορεί να μένανε τέτοιοι και ήταν εργάτες ή οτιδήποτε. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία ας πούμε, που έχει μέσα πολύ βία, αλλά τη συνήθως ας πούμε, αυτή η βία είναι κρυμμένη. Πηγαίνουν σαν ανθρωπολόγοι να κοιτάξουν τις επεμβάσεις που εχει μεσα πολυ βια αλλα τη πουμε αυτη κάνει, όπου τους εκπολιτήσαμε αυτούς, ναι. έχω την πολυθρόνα του με το whisky και εντάξει εδώ να σκεφτούμε πώς ήταν το The Roots. Παλιά εδώ, ήταν εργάτες, έχουν γίνει πράγματα. Και τα συζητάμε πίνοντα κοκτέιλ σε ένα ναι. ενα εναλλακτικό στέκει. Ε, Κι υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Δεν ξέρω αν π.χ. τα άνω πετράλωνα είναι μετά την υβριδική αυτή περίοδο πλέον. Ε, ναι, νομίζω ναι. ότι επειδή είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι μια περιοχή η οποία τώρα δεν ξέρω αν έχει κρατήσει κάτι από. Ε, ναι, τα άνω πετράλωνα είναι πολύ χαρακτηριστικά γιατί και αυτά ξευγεννηστήκανε επειδή γίνανε όλα αυτά τα μαγαζιά που ανοίξανε. Ε, αυτό συνέβη νομίζω γύρω στο 2000 περίπου. Ε, εντάξει, τα άνω και τα κάτω πετράλαιο δεν έχουν σχέση, αλλά όπω και να έχει, τα, τα πετράλαιονα γενικά σε περιοχή ήταν μια φτωχή περιοχή. Το καταλάβαινε δηλαδή και από τι κατοικίε, έτσι όπω ήταν. Αλλά ήταν σε μια περιοχή ας πούμε, που είχε δίπλα το λόφο του φιλοπάπου και πλέον τα άνω πετράλαιονα είναι πανάκριβα. Τα κάτω πετράλαιονα, λόγω του εξευγενισμού τώρα τη τουριστικοποίηση, έχουν αυξηθεί κι αυτά, αλλά. Ε, δεν είχαν τον ίδιο ρυθμό αύξησης όπως ήταν τα Άνω Πετράλωνα. Ωραία. Ε, τι άλλο είπαμε κάποια παραδείγματα. Έχεις κάποιο παράδειγμα, γνωρίζεις κάτι από άλλες πόλεις της Ευρώπης ε, εξευγενισμού. Έχεις κάποια πληροφορία. Ο εξευγενισμός είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Είναι σε όλες τις πόλεις. Είναι σε όλες τις ε, πόλεις. Νο, εντάξει, τώρα ειδικά με, με την τουριστικοποίηση, νομίζω ότι όλε οι πόλει, οι μεγάλε δηλαδή πόλει, αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, ε, λόγω τη βραχυχρόνια μίσθωση, ε, όλε οι πόλει αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Τύπου από Βαρκελόνη μέχρι Κωνσταντινούπολη, μιλάω για κοντινέ κάπω. Όλε, όλε, όλε. Δηλαδή, όλε οι μεγάλε πόλει και υπάρχουν αντίστοιχα, και τα, τα αντίστοιχα κινήματα πούμε, που αντιστέκονται. Για τον εξευγενισμό, κιόλα μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, ήταν, είναι διαδικασία πούμε, που. Ε, το αντιμετωπίσαν σαν πρόβλημα, πούμε, το Λονδίνο, πούμε, η Νέα Υόρκη και στι προηγούμενε δεκαετίε. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα για τον εξευγενισμό. Στην Ελλάδα, α πούμε, ε, δεν έχουμε ασχοληθεί, τουλάχιστον κινηματικά τόσο πολύ. Ακαδημαϊκά είχαν, υπήρχε μια σχολεία, είχαν ασχοληθεί ε, κάποιοι ερευνητέ γύρω από την περίπτωση του μεταξυγείου που είχε κάνει αρκετό τόρο τότε με την προσπάθεια τη Ολυαρό να αλλάξει το χαρακτήρα τη περιοχή μια. Ε, Μια κτηματοομασία τυπική τέλο πάντων, ε, που ταυτόχρονα ανήκε και γκαλερή. Αλλά αυτή η διαδικασία διακόπη ας πούμε, λόγω τη ε, πέλαση τη κρίση το 2010, και ε, ακόμα και σαν ακαδημαϊκό case study, α έμεινε πίσω. Αλλά ε, ε, το, ε, μου έκανε πολύ εντύπωση τέλο πάντων γιατί ε, τώρα που είχε ανοίξει όλη αυτή η κουβέντα με τα εξάρχητα, τον εξευγενισμό και την τουριστικοποίηση, και βλέπω α πούμε τι γράφουν διάφοροι ακαδημαϊκοί, ε, ε, ακόμα και ακαδημαϊκοί α πούμε που έχουν ασχοληθεί ιστορικά ας πούμε, το, με τον εξευγενισμό ε, όταν κοιτάζουν τα σύγχρονα φαινόμενα, τα αντιμετωπίζουν σαν τις ε, Δηλαδή, αυτό μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Και για, ε, ουσιαστικά, σε αυτό αναφερόμουν και προηγουμένως που είπα ότι για τους ε, ακαδημαϊκούς που, ή ιστορικούς πούμε, που προσεγγίζουν τα φαινόμενα ας πούμε, μετέπειτα, ας πούμε, αφού το είχε χυθεί όλο το θέμα, πηγαίνουν και καθαρίζουν πούμε, λίγο... Ως έπικοι ναι, ναι, και καθαρίζουν και απλά ξαναγράφουν την ιστορία έστω και με κάποιου ρομαντικού, αισθητικο-ρομαντικού όρου. Ακριβώ. Ε, αλλά ναι, ακόμα και στο σήμερα, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που, αν και υποτίθεται πως τα γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα, όταν παίρνουν θέση πάνω στο τι συμβαίνει τώρα, παίρνουν θέση, ας πούμε, θέση, παίρνουν θέση ας πούμε, που περασπίζονται του gentrifiers α πούμε, με του χειρότερου όρου. Πραγματικά με του χειρότερου όρου. Οκ. Okay. Ε, δεν ξέρω, θες να πάμε στο πρώτο διάλειμμα ή θες να κάνω άλλη μια ερώτηση Ό,τι θες, ανοιχτός Έλα, ας, ας, ας, ας πούμε άλλη μια, ε, αφού υπάρχει έτσι ροή ε, Μου είχαν γράψει πολλοί φίλοι όταν είδαν την είναι, εκπομπή εκπομπής Ότι... Ε, λόγω και μου κάνανε κάποιο κακό χιούμορ, τιποτι μη φοβάσαι τον εξευγενισμό, θα γίνουμε Ευρώπη πλέον, μην το φοβάσαι. <laughs> και θέλω να σε ρωτήσω, το αυτό το θα γίνουμε Ευρώπη και το θα έρθει ο πολιτισμός και θα μας αλλάξει, θα πάμε λίγο μπροστά, δεν θα είμαστε αυτοί οι Βαλκάνοι, οι Βλάχοι που βλέπουν όλοι, ε, ισχύει. Ε, Κάποιοι άλλοι μου λέγανε ότι κάποιοι πιο κοντινοί που θέλουν να το δουνε κοινωματικά μου λέγανε ότι το κράτο και το κεφάλαιο έχουν βρει ακόμα ένα εργαλείο να αυξήσουν την επιρροή του την επιρροή τους και να κάνουν και καλές business στις γειτονιές μας και με τι ζωές μας προφανώς. Ε, έχει να σχολιάσεις κάτι σε αυτά. Ε, το θα γίνουμε Ευρώπη. Ε, καλά είμαστε Ευρωπαίοι με έναν τρόπο ε, αλλά έχει, από, από ποια θέση το λες είναι το σημαντικό. Δηλαδή, ε, αν μιλάς από τη θέση, ας πούμε, ε, τη μέση του, του βαρελιού και δεν κοιτάς προς τα κάτω, τότε ναι, ας πούμε, αξίζει η προσπάθεια να γίνεις Ευρωπαίος. Αν είναι, δηλαδή, να διώξεις κάποιους, ας πούμε, ε, και να είναι η ζωή σου, ξέρω εγώ, λίγο καλύτερη, δηλαδή, να έχεις καλύτερα παρτάκια στη γειτονιά σου, να έχει ένα ε, καλό καφέ, ναι, ξέρω εγώ, ή καλωστημένο χυμό ε, και κάλτσες ε, Πώς το λένε, από βαμβάκι, ξέρω εγώ, βαμβάκι, τα λοιπά, ναι, σου αξίζει πούμε, να γίνει ε, ευρωπαίος ε, Αν είσαι από την πλευρά. τον γκέτο. Το, από τα κάτω, α πούμε, που δεν έχει ή δεν έχεις τον ίδιο μοίρα, ή βασικά δεν έχεις πλάτη, να το πούμε πολύ απλά. Δεν έχει πλάτη, δηλαδή τη βγάζει μόνο με το μισθό σου. Και. Ε, βλέπεις ότι αυτοί που είναι έτσι με τα ωραία τα... που είναι εξευγενισμένοι τελείως που είναι καλό καφέ και όλα αυτά ε, τότε ε, το βλέπεις αυτό και το σχένεσαι θελείς, το, δεν το θέλεις δηλαδή πραγματικά ε, άρα ναι το να γίνουμε Ευρωπαίοι ας πούμε, καλό είναι ηρωνικό ήταν το σχολείο έτσι, mm -hmm. και εγώ το εισέπραξα αλλά ε, ε, εγώ τουλάχιστον ας πούμε, όταν βλέπω στη γειτονιά μου ε, πολλά τατουάζ και περίεργα κουρέματα, ε, δεν ψηνομαι καστανός, με, ε, φοβάμαι. Δηλαδή, γιατί μπορεί η Σπιτινικό κύριά μου, ούτε το ξέρει... Ε, αλλά ότι εδώ πέρα πούμε, τριγυρνάνε τέτοιοι που ψάχνουν νίκια ακριβά... γιατί δεν βρίσκουν αλλού, αλλά λένε α, ωραία και κούλη cool είναι και εδώ αυτή η περιοχή... Ε, αλλά θα το μυριστήσουμε πολύ σύντομα γιατί θα της το πει η διοκτήτρια του κάτω ρόφου... ότι πολύ φτηνά το δίνεις, ε, θα τη το πει ξέρω εγώ ένας που θα την πάρει τηλέφωνο... Ή θα το διαβάσει εφημερίδες και τα κτλ. Ε, κυκλοφορούν τα νέα. Επομένως, ναι, εντάξει, εγώ όταν, όταν βλέπω ευρωπαίους και πιο συγκεκριμένα ευρωπαίους, ευρωπαίους, ας πούμε, στη γειτονιά μου, ε, δεν, δεν χαίρομαι, ας πούμε, το αντίθετο το τρομάζω. Ωραία. Λοιπόν, σύντροφοι, θα πάμε στο πρώτο διαλυματάκι Φίλυμα. για σήμερα. Έχεις επιλέξει κάποιες μουσικές, να το πούμε. Ε, θα βάλουμε δύο κομμάτια για back to back, έτσι να πάρει λίγο χρόνο. Ε, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ωραία. Για πάμε να ακούσουμε μουσική. Μέσα στην πόλη πεθαίνουμε. Εδώ που ένα πατάει τον άλλον, Και με το ζώρι ανασένουμε. Γυρνάμε στο κέντρο τη πόλη. Σπατισίων μπαινά και ραχόβιτ, συμβαίνει, Το κάναμε στίχο και το τραγουδάμε, Για να έχει να νιώθει. Μέσα στην πόλη γιορτάζουμε. Μέσα στην πόλη πεθαίνουμε. Εδώ που πατάει τον άλλον, Και με το Το κάναμε στίχο και Μπορεί να πεθάνει. Έλα, σου λέω, θα δει. Μόνο αν το ζει, θα μάθει τι χάνει. Σα στήσαμε, ό,τι ήταν να ζήσουμε. Λέω πω το ζήσαμε. Αν ψηφθεί παρετή, αν πάλι όχι, κομπλέτα μιλήσαμε. Αυτό μα έχει μείνει, μια τυπική επαφή. Αυτή είναι η πόλη μα. Μια κουβέντα και κέννη, συναισθήματα. Πρωτοφανή και το μόνιμο ζωή μα. Μια ανασαγωφθεί, μια καυτή, μια ματιά μέσα στο πορτοφόλι μα. Κι όσο ανοίγουν, τα θέω μα όσο στενεύουν οι χώροι μα. Μπλένε για στόχου και πρέπει να πάει στόκι. Κιμπατζί με τα κράμμια και τα τζόκι. Ανατρεχιλά στην ιδέα του ασύρματου. Γι' αυτό δεν παίζαμε ποτέ με εγώ κοιτόκι. Ζούμε να δούμε να καταρρύπτε το μύθο. Άλλο τον έχει έχει ηθική, καλό το ρίθο. Με πιάνουν τα πολιτιστικά μου συνήθω. Μα τελευταία νιώθω μόνος μόνο μόνο μόνο στο πλήθο. Και όλοι φροντάμε στην πόρτα του κουφού. Καθυλωμένοι σε παραγωγέ και φού. Με το στόμα, όχι με το πείσμα Και μόνο που μπορώ να πιστεύω είναι Καταδικασμένοι στο περιθώριο Αγχωσταμένο και στο τελευταίο μόριο Ορκισμένοι εχθροί του νικοκυραίου Κακόφημοι και κρίη το σανατόριο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 Κανείς, πίσω από το φόβο μπορεί τη σκόνη υπάρχει ένας κόσμος να ζήσουμε μόνο εμείς Όλοι μετά τη φυγή, όλη τη τελευταία στιγμή. το ίδιο σου, άνθρωπε. Φωνάζω από την άκρη τη γη. Πληθεί ανέστητα, φυλακισμένα σε κανόνε. Η αθήνα βρωμάει, αποφερόμονε και αισθητά. Μπορεί να φάγαμε τη φόλα, μα δεν φάγαμε ποτέ μα τα έτοιμα. Πάνω στο πέρμα μου και έτοιμα. Κάθε πληγή μου και από ένα συνέστημα είπα: Θα το με πάει. Μέχρι να να χάσω το μέτρημα. Έχουμε που βλέπω να γίνεται στάχτη το ηχό Ήλθάμε απόψε να βάλουμε φώκο Να κάτσουμε τον ουρανό <ΣΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> Το φόβο κοιτάμε κατάματα Βάζουμε ρούχα κατάλληλα και προσπερνάμε τι κάμερε για να μα χάνουν μετά τα δικάβαλα. Περνάμε επισόδια και φρίκε, μα φτιάχνουμε εμεί τι συνθήκε. Όμω το δέντρο για να ψηλώσει, μέσα στο χώμα χρειάζεται ρίζε. Με συγχωρεί, άμα μπορείς, κάνε πιο κίνα γαρί. Είτε θα κάνει πιο κίνα να σάνουμε, είτε θα φύγει με λόγια χωρί. Χώρο που διεκδικεί, δρόμοι που φτιάχτηκαν να περπατάμε εμεί. Μέσα στην πόλη γιορτάζουμε και το μοιράζουμε, αυτό είναι θέμα αρχή.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 Και τι πρότεινε, δε μου είπες τελικά. Ελεύθερη πτώση. Σε τι. Στα πάντα. Και τι έκανε. Ήρθα εδώ, με ό,τι μπόρεσα να κουβαλήσω από την αρχή. Τα μέτρησα ένα-ένα, τα έστειλα στο διάβολο, αλλά να. Δέστη. Είπα να κάτσω μαζί σου, εδώ, με όλα αυτά. Μέχρι να πετάξει κι εσύ. Μέχρι να τα μετρήσουν όλα μαζί από την αρχή Το φεγγάρι οδηγός και πληγεί. Μου πες πάλι συστήσου σου από την αρχή Ότι νιώθεις το νιώθω εξίσου Βγάλε μια κραυγή δυνατά να ακουστεί Να καρφώσει με βία την Ανατολή Ένα μόνο θυμήσου Πως όταν πετάξεις θα ήθελα πλάνα να με εκεί. Να δω από ψηλά όλα αυτά που μας χαίνε Να βάλω φωτιά στο ταξίδι μας ξένε Βηδάω από το λόγο με ελεύθερη πτώση Με μια σιωπή που μπορεί να σκοτώσει Ελάχιστη και επιπιστώσει μπροστά στην αλήθεια που κρύβει το βλέμμα Δώσε μου ένα φιλί κι άλλο ένα Εδώ που η αγάπη φαντάζει με ψέμα φιτρώνουν για μάτια μέσα στα καμένα Τα έχω μετρήσει ξανά ένα ένα Από την αρχή Από την αρχή Τέλεια, από πατησίων Πενάκια ραχόβη πήγαμε και από την αρχή Ακούσαμε δύο κομμάτια back to back Πάντα στην εκπομπή Παρίας εδώ στο Radio Reboot Σήμερα είμαστε μαζί με σύντροφο που μας βοηθάει πάρα πολύ Ως τώρα να μιλήσουμε ε, για το Gentrification Έχουμε πει διάφορα έως τώρα ε, Μην ξεχνάτε, η εκπομπή ανεβαίνει και διαδικτυακά Άρα για όσους έχετε πει τώρα δεν θα χάσετε τα προηγούμενα Θα πληροφορηθείτε για όλα αυτά που έχουμε πει ε, συνεχίζοντας, επειδή κάναμε για μια κουβέντα off the air για το έτσι θα έχει ενδιαφέρον να πούμε και να μοιραστούμε έτσι με τον κόσμο ε, επειδή πολλές φορές ε, ε, μιλάμε αρκετά για τα εξάρχεια γιατί εκεί είναι και εκεί μια περίοδο υβριδική έχουμε κάποιους, ε, έχουμε νέους ανθρώπους που μένουν και λέμε, ε, όταν λέμε νέους έχει ηλικία έχουμε κόσμο ο οποίος έχει κάνει στην πάντα ε, παλιό κόσμο που είναι με χαμηλότερα ενίκεια να το πούμε έτσι, έτσι ναι είναι όπως είπες με βαμβακερές κάλτσες από, τη, από, τη, από το φεγγάρι που έχουν φέρει εμπορικά και ε, εκεί αρχίζει και κάπως αλλοιώνεται ε, το όλο θέμα με το τι ήταν και τι είναι δηλαδή σε επίπεδο καταστημάτων, να μπορούμε να πούμε δυο, να μου πει δυο λόγια ε, τι είχαμε, τι έχουμε και πώς θα συνεχίσει αυτό ε, σε σχέση τώρα με τα εξάρχεια, τα μαγαζιά είναι ένα κομμάτι της όλης της ιστορίας. Ε, μπορούμε να πούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αλλά πριν το πιάσουμε, ε, έχει τώρα μία σημασία, τα εξάρχια είναι μία ειδική περίπτωση. Ε, εντάξει, είναι μία γειτονιά πούμε, του Μητροπολιτικού Κέντρου που συμπυκνώνει, ρε παιδί μου, πολύ πολιτικό κεφάλαιο. Νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο, ένα χαρακτηριστικό των εξαρχείων. Και όταν λέμε πολιτικό κεφάλαιο, εννοούμε αγώνε ανθρώπων, ε. Ναι, αυτό στην ουσία, ναι. Ε, και μπορούμε να το εντοπίσουμε και πολύ συγκεκριμένα. Αν θέλουμε να βάλουμε τη, τη νεότερη ιστορία των εξαρχείων ε, από το δεύτερο παγκόσμιο πολίτημα, βασικά μην το πάμε και του πολύ Αλλά έστω δηλαδή, σίγουρα πούμε, η εξέγερση του Νοέμβρη είναι σημείο σταθμό. Και με ό,τι αυτό ας πούμε, συνεπάγεται μετά στη μεταπολίτευση σε σχέση με το, ε, το, ότι, το άσυλο, ότι δεν μπορούσαν να μπουν οι μπάτσοι, μέσα, ότι ήταν ένα, ένας χώρος, πούμε, το πολυτεχνείο συγκεκριμένα, ε, ένα καταφύγιο ας πούμε, ε, και για τους κατοίκους, αλλά κυρίως πούμε, και για τους επισκέπτες ας πούμε, και τους εξεγερμένους. Ε, δηλαδή από τη δεκαετία του 1980 και μετά, ε, τα εξάρχεια αποκτούν μια πολύ συγκεκριμένη συμβολική ε, αξία ε, και συμπυκνώνεται προφανώς ας πούμε, και εκεί οι αγώνες αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι είναι και μια περιοχή ας πούμε, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή άμα θέλουμε να δούμε το πώς, το, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή θα πρέπει στην ανάλυση μας να βάλουμε ας πούμε, και τη γεωγραφία ας πούμε. δηλαδή που βρίσκεται, είναι, είναι καράκέντρο πάνω στην Πατησίον ε, ανάμεσα δί δίπλα στο κολονάκι, αστική περιοχή, ε, περιτριγυρισμένο από, από σχολές, δηλαδή το, το στοιχείο το φοιτητικό είναι πάρα πολύ έντονο ε, και ταυτόχρονα ας πούμε, έχει και προφανώς, ας πούμε, έχει και κομμάτια της εργατικής τάξης που, που μένουν στην περιοχή. Ε, ναι, Επομένως, άμα θέλουμε τώρα να ξιστορίσουμε τα εξάρχεια, θα πρέπει να πιάσουμε πολλέ πτυχές, αλλά σίγουρα αυτό το κομμάτι... Ε, του πολιτικού φορτίου πρέπει να το βάζουμε πολύ κεντρικά σουμε σε, σε μια προσπάθεια έτσι πάντα να μην προσπαθούμε να ωραιοποιούμε τα, τα πράγματα υπάρχει δηλαδή τώρα αυτό το τα εξάρχια, ότι είναι το πώς το, λένε, το κέντρο του αγώνα η σύμβολα ας πούμε, το γαλατικό χωριό και τα άλλα παντάξει. τουλάχιστον προσωπικά για μένα πούμε, αυτά δεν μας βοηθάνε και πάρα πολύ μακριά ε, Κάποιο που βρίσκεται ας πούμε, σε μια χώρα μακρινή, α πούμε, και το βλέπει έτσι τα Εξάρχια ότι είναι το γαλατικό χωριό, χώρο ελευθερία, ανάσα ελευθερία κλπ. εντάξει, οκ, okay, είναι μακριά, δεν μπορώ να καταλάβω τι ιδιαιτερότητε, αλλά όχι να αναπαράγουμε αυτού του μύθου και στο εσωτερικό. Τα Εξάρχια ήταν μια περιοχή που είχε μαγαζιά ε, πάρα πολύ καιρό ήδη ε, και έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια και με τη συνδρομή, α πούμε, και του κόσμου, α πούμε, του κινήματο. Δηλαδή, εκεί πέρα μπορούμε να συνδέσουμε ας πούμε, την ιστορία των εξαρχείων και την ιστορία των... με την ιστορία των μαγαζιών των εξαρχείων και την ιστορία των πελατών των εξαρχείων. Άμα θέλουμε δηλαδή να φτάσουμε στο σήμερα για να κάνουμε κριτική ε, για την εμπορηματοποίηση, τον εξευγενισμό, την τουριστικοποίηση των εξαρχείων κτλ. Ε, δηλαδή ότι το πολιτικό κεφάλαιο, τέλο πάντων αυτό που, που ανέφερα προηγουμένω, το πολιτικό φορτίο, το πολιτικό κεφάλαιο τη περιοχή θα είναι κομμάτι του. Ε, ήταν κομμάτα, πούμε, και του προϊόντος, εξάρχεια. Ε, γι' αυτό βλέπουμε και κάποια... Ε, κάνουνε κάποιους περιπάτους πλέον... Ε, ε, διοργανώνουν περιπάτους... Δεν ξέρω αν είναι κόσμο, σύντροφοι ή οτιδήποτε... Ε, περιπάτους επί μεγάλης αμοιβή, ε, Ξεκινώντας από τα εξάρχεια... Mm. Για να μιλήσουν για την πολιτική ιστορία... Ε, και σε τουρίστες οι οποίοι δεν είναι... Δεν είναι αυτό που λέγανε πιο παλιά αναρχοτουρίστες. Είναι διάφοροι σύντροφοι mm. που θέλουν να έρθουν, να δικτυωθούν, να συζητήσουν, κατάλαβες, mm -hmm. να πούνε σε ένα τέτοιο. Υπάρχουν άλλοι που έρχονται να, σαν έπικοι, για να δουν έτσι μια, ένα αυθεντικό κομμάτι ε, του αγώνα, σαν παρατηρητές ε, πάντα, χωρίς να έχουν όχι καμία διάθεση να, να συμμετάσσουν, αλλά είναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι κεφαλαιούχοι, μπορεί να είναι επενδυτές μέχρι να είναι επενδυτές στο real estate mm -hmm. ε, και βλέπουμε ότι βγαίνουν και κάνουν διάφορες περατζάδες με μεγάλες αμοιβέ, μιλώντας για τα εξάρχεια παλιά ενώ ταυτόχρονα ε, παραμένουν απλησίαστα για τον υπόλοιπο κόσμο που θέλει να μείνει εκεί ε, Έτσι ακριβώς, ναι δηλαδή αυτό τώρα που βλέπουμε πούμε, να γίνεται τα τελευταία Τρία χρόνια, α πούμε τέσσερα, βάζουμε λίγο και την παρένθεση τη πανδημία που κόπηκε λόγω του το lockdowns και την απαγόρευση των ταξίδιων, αλλά ε, είναι, μια, είναι η χιδαία εκδοχή ενό φαινομένου που υπήρχε ήδη, αλλά που δεν ήταν τόσο χιδέο. Δηλαδή το ότι υπήρχε υψηλή επισκεψιμότητα των εξαρχείων ε, την περίοδο, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να βάλουμε τώρα τα πιο κοντινά χρόνια, έτσι. Mm. Την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε. Που η μπάτση ήταν πολύ μαζεμένοι, ήταν πολλέ εγκαταλείψει κτλ. Ε, δηλαδή ότι υπήρχε τέλο πάντων αυτό το πράγμα, και απλά τώρα πούμε, έχει μετεξελιχθεί και έχει γίνει ιδέο. Το είπα και προηγουμένω. Πολλοί κόσμοι ε, έβαζε το σπίτι του στην πλατφόρμα ας πούμε, και, και ερχότανε, ερχόντουσαν αναργοτουρίστε. Α το πούμε και όπω θέλουμε δηλαδή, και απλή mm. επισκέπτε με του πούμε mm. αναργοτουρίστε. Mm. Επισκέπτε που θέλαν να δουν πούμε, τα ξάρια γιατί δηλαδή είχαν ακούσει πολλά και τους πρόσφερε ένα μούλτι κούλτι ας πούμε τα προσφέραν μια μούλτι κούλτι αυθεντική εμπειρία μεταξύ μπαχάλων, νυχτερινής διασκέδασης, πολιτικής ζήμωσης και μπορείς να πεις και αυθεντικής ας πούμε φιλοξενίας γιατί δεν το αφισβητώ ότι φιλοξενούσε αυτόν τον κόσμο με μια διάθεση όντω να του δείξει την περιοχή ε, αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω αυτό το οποίο το, το διακρίνει ας πούμε, το ξεχωρίζει είναι το, το χρήμα. Δηλαδή ότι αυτό έγινε ε, μέσω κερδοφορία. Εκεί όταν το μυρίζεται το κεφάλαιο, α πούμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν λεφτά, προφανώ δεν θα το αφήσει έτσι. Ε, Επομένω μπήκανε πολύ γρήγορα ας πούμε, μεγάλα κεφάλαια στο, στα εξάρχεια, αγοράζοντα ολόκληρε πολυκατοικίε. Είναι μια διαδικασία που οριακά έχει τελειώσει, δηλαδή έχει κλείσει αυτό ο κύκλο. Ε, Ολοκλησίες πολυκατοικίες έχουν γίνει ήδη ας πούμε, διαμερίσματα Airbnb, φτιάχτηκαν νέα ξενοδοχεία. Hostel. hostel. Ναι, φυσικά, hostel. Ε, πιάνουμε και το κομμάτι των digital nomads, που είναι αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, συνήθως που εργάζονται σε εταιρείε πληροφορική και μπορούν να δουλεύουν remote από απόσταση και επιλέγουν ας πούμε, να ταξιδεύουν μέσα στον χρόνο ας πούμε, και να μένουν 2-3 μήνες ας πούμε, σε κάποιες πόλεις κτλ. Ανεβάζοντας όμως τα νίκια γιατί αυτοί έχουν συνδέσει τρελούς μισθούς που μόνος μπορούν να μείνουν πούμε, σε πολύ ακριβά διαμερίσματα. Είναι και αυτή μια κατηγορία ειδικά για τα εξάρχια ε, και για την Κυψέλη. Και όλο αυτό το πράγμα πούμε, έχει φτάσει το σήμερα να τα εξάρχια πούμε, να είναι ένα πράγμα διασκεδασούπολη για digital nomads τουρίστε και φασέους άλλων περιοχών που πλέον τους καλύπτει... Το κομμάτι τη διασκέδαση, δηλαδή βρίσκονται τα μαγαζιά του γούστου του, γιατί έχουν αλλάξει τα μαγαζιά, Ακριβώς. το, το στυλ των μαγαζιών, πούμε, και, και από την άλλη έχουμε κάποιου ε, λύγου κατοίκου, οι οποίοι αντιστέχονται, πούμε, με, με όσε δυνάμε έχουν ας πούμε. και αναφέρομαι συγκεκριμένα στι συλλογικότητε που είναι στα εξάρχεια και ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, δηλαδή, που δεν είναι συλλογικότε που απλά έχουν ε, μια ομάδα και. Μιλάνε γενικά για το κράτο και το κεφάλαιο και την αναρχία. Να το πω τώρα έτσι πολύ γενικά: Ότι είναι συλλογικό του που δραστηριοποιούνται γύρω από το πρόβλημα το που του απασχολεί, γιατί είναι πρόβλημα τη ζωή του, α πούμε. Τον του διώχνουν από εκεί πέρα και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μην φύγουν από την περιοχή. Και δεν είναι, είναι ομάδε αυτέ τύπου ομάδες εξ αρχείων που είναι κάποια γενικά πράγματα μέσα από social media και αυτά. Να πούμε ναι. ότι αυτέ οι ομάδε συναντιούνται, συζηταν από κοντά τα ζητήματα. Ναι, η συνελεύση του στρέφη είναι πολύ συγκεκριμένη, α πούμε, η... Η συνέλεση του, του μετρό και το συντονιστικό των, των εξαρχείων και κάποιε. Κοίταξικη και, και αντίπειδη το βάζει, που έχει τα γραφεία τη δηλαδή ε, στην περιοχή ε, και, και διάφορε άλλε ομάδε που το βάζουν. Ας πούμε, το το ζήτημα ασχολείται με, ε, με το θέμα πούμε, του εξευγενισμού. Αλλά εντάξει, όπω και να έχει, οι ομάδε οι οποίε συλλογικότητε, οι, οι οποίε έχουν και ένα τοπικό χαρακτήρα, ε, είναι λογικό και αναπόφευκτο πούμε, να το βάζουν με. Το θέμα ας πούμε, το ανοίγουν και με όρου ε, βασικών αναγκών. Δηλαδή να βάζουν εχμέ τι... που του απασχολούν για να ψάχνουν να βρουν τρόπου να αντισταθούν έτσι ώστε να καταφέρουν να κρατηθούν ε, στην περιοχή. Δηλαδή, ακόμα και από συλλόγου δηλαδή, γονέων. Μπορεί να δει ανακοινώσει που είναι full πολιτικέ α πούμε αλλά δεν μπαίνουν με ιδεολογικό πρόσημο. Ε, του 36ου για παράδειγμα ας πούμε που έχουν ζήτημα εκεί πέρα. συλλόγο γονέων γιατί το σχολείο όλο και μικραίνει, μικραίνει, μικραίνει δεν υπάρχουν παιδιά Μικραίνουν, δηλαδή, το, στο τέλος κλείσει το σχολείο. Δεν είναι, έχουν, έχουν λιγοστέψει πολύ τα παιδιά ε, της περιοχής, ας πούμε. Και είναι ένα, είναι ένα φοβερό ζήτημα αυτό που αντιμετωπίζουν οι γονείς ε, των εξαρχείων γιατί προσπαθούν, ε, βασικά τους ανεβάζουν τον Ίκη, θα μπορούσαν να φύγουν αλλά δεν θέλουν να φύγουν γιατί το παιδί πηγαίνει ήδη σχολείο εκεί πέρα και είναι δύσκολο για ένα γονιό, ας πούμε, να αλλάξει το παιδί του σχολικό περιβάλλον. Επίσης, στα εξάρχεια... Το σχολείο του 36 έχει κάποια στοιχεία, έχει καλού δασκάλου, ε, υπάρχει μια καλή φήμη, α πούμε. Ε, και δεν θέλουν, α πούμε, πούμε, προσπαθούν να κρατηθούν έτσι ώστε να μην φύγουν και οι ίδιοι και να μην φύγουν και τα παιδιά του από το σχολείο. Τα αναφέρομαι κυρίω πιο πολύ για του ε, ενοικιαστέ κατοίκου γιατί οι ιδιοκτήτε είναι μια άλλη κατηγορία αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με τον εξευγενισμό, ας πούμε, και ότι έχει πολυφασαρία ή ότι έχει αλλάξει περιοχή κτλ. Ε, αλλά εντάξει, είναι διαφορετικό να σου ανεβάζουν τον νίκη και διαφορετικό ας πούμε, να, μην, να είναι δίωξη το σπίτι και να ξέρεις ότι δεν σε, δεν σε κουνάει κανένα από εδώ. Αναφέρουμε δηλαδή κυρίως του συνοικιαστές, α πούμε. Ε, ναι, οι διοκτήτες μπορούν να... Εν πάση περιπτώσει, έχουν και άλλες επιλογές, ουσιαστικά, ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Mm -hmm. ε, τι σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ασφαλείς γειτονιές για τους τουρίστες, Ασφαλείς γειτονιές για τους τουρίστες σημαίνει ε, χωρίς ε, πρόβλημα κυκλοφορία του πορεύματος. Ε, γιατί ε, εκεί ουσιαστικά παίζει όλο το πρόβλημα, ας πούμε. Ε, η ασφάλεια δηλαδή έχει να κάνει με το ότι... Ε, να μπορεί κάποιο να πουλάει τα πράγματά του και να μην φοβάται ότι αυτά τα πράγματα ας πούμε, ή θα υποτιμηθούν ή θα καταστραφούν ή θα του τα κλέψουν οτιδήποτε είναι. Τώρα το βάζω πολύ γενικά <laughs> το βάζω πολύ γενικά ε, αλλά αυτό για να τουρίστα για παράδειγμα σημαίνει ας πούμε, να περπατάει στον δρόμο και να μην φοβάται ότι θα τον ψηρήσουν γιατί okay, ένας τουρίστας έχει σύνδωσε, πούμε, και ένα μπαγιόκο στην άκρη που απλά θέλει να το ξοδέψει για, τα, για εκείνες τις μέρες και ε, ε, αλλά σημαίνει ταυτόχρονα ότι για τον ιδιοκτήτη που νοικιάζει το σπίτι, ας πούμε, το έχει στην πλατφόρμα ότι ο τουρίστας δεν θα φοβηθεί, οπόμενος θα έρθει, θα τον έχει πελάτη. Ε, για ένα μαγαζάτορα σημαίνει ότι κάποιοι που αντιδρούν στην περιοχή δεν θα τους σπάσουν το μαγαζί, για παράδειγμα. Ή ότι κάποιοι που αντιδρούν για το μετρό δεν θα γίνουν μπάχαλα αντιδρώντας, ας πούμε, π.χ. στην κατασκευή του μετρό και ούτου καθεξής. Δηλαδή, είναι κομμάτι μια ε, διαδικασία. ή να το πούμε κομμάτι κάποιων κοινωνικών σχέσεων. Ε, το θέμα τη ασφάλεια. Δηλαδή, το, το αίτημα τη ασφάλεια δεν υπάρχει. Δεν μα ήρθε από το Θεό. Δεν είπε ο Θεό, έβαλε δέκα εντολέ και λέει ε, ε, νούμερο 7. Να είστε όλοι, ασφαλ... <laughs> όλοι ασφαλεί είναι ένα αίτημα το οποίο παράγεται πούμε, μέσα εντός του καπιταλισμού έτσι δηλαδή μπορούμε να το, να το βρούμε και να το, να το ερμηνεύσουμε ε, και για, για τα μαγαζιά για παράδειγμα τώρα επειδή το είπαμε και προηγούμενους αλλά λίγο το αφήσαμε ε, έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δηλαδή τα, τα καινούρια μαγαζιά ειδικά τα οποία ανοίγουν ε, παρατηρούμε ότι έχουν ε, μπράβου. και τα παλιά είχαν μπράβου στα εξάρχεια δηλαδή δεν ήτανε ότι υπήρχε τον Μπραβιλίκη στα Εξάρχεια. Ε, Αλλάζουν λίγο τώρα οι... και ποιοι κάνουν τα... Το θέμα είναι ποιοι κάνουν τα Μπραβιλίκι. Ακριβώ. Δηλαδή, αλλάζουν πούμε, τα δίκτυα των Μπραβιλικίων. Τι προηγούμενε δεκαετίε δεν ήταν εισαγόμενη μπράβοι από άλλη γειτονιά. Ήταν παιδιά που είχαν μεγαλώσει στη γειτονιά και του γνωρίζανε εκεί οι υπόλοιποι. Λέγανε εντάξει, του συμπαθούμε, του ξέρουμε από μικρού, ξέρουν ότι δεν θα μα πειράξουν. Κατάλαβε. Και διατηρούσαν οι μάγκε τη γειτονιά εισαγωγικά, χωρί να θέλουμε έτσι να θίξουμε γενικά. Ε, ήταν αυτοί που κρατούσαν κάπως μια ισορροπία ώστε να μην ξεφεύγει ο κόσμος στις βραδινές τους ε, κρεπαλιάσεις ε, διασκεδάσεις Τώρα, Γιατί γνωρίζανε ναι. και ποιοι είναι αυτοί που μπορεί να τους δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα έτσι; Ναι, Ήταν μέρος του κοινωνικού συνόλου Α, της περιοχής έτσι, Τώρα οι εισαγόμενοι μπράβοι τύπου γκάζι Α, μπράβο. Είναι οι τύποι που μπορούν να έρθουν με ένα τζιπάκι με όπλα Μπράβο και το πιο σημαντικό είναι, θα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι στα, τελευταία, στα στοιχεία των τελευταίων 5 ετών ε, αναφέρεται ότι η, εκτός, η δίωξη εγκλήματος αλλά και η δίωξη και το εκβιαστών έχει αποδειχθεί μετά από πολλούς αγώνες διάφορων συγκεκριμένων νομικών ανθρώπων οι οποίοι προστιμήν τους, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πλέον το έχουν αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας. Okay. Ε, και αυτό ήταν ένα όχι τρομερό έβριμα Υπήρχε κόσμος που πάλεψε για να βγει αυτό στον αέρα Έτσι με είχε και με δόντια ε, Για να ξέρουμε ότι αυτό έχει άμεση σχέση με το Greek Mafia και όλα αυτά. Είναι mm. πολύ μεγάλο το mm. κομμάτι αυτό mm. Αλλά να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται κάτω από τα άγρυπνα μάτια της Ελλάς Η οποία έχει στρατοπεδεύσει σε αυτή την περιοχή Και σε άλλες σε όλες αυτές τις περιοχές Έχουν την επίβλεψη και ουσιαστικά κλείνοντα να πω ότι αυτό είναι και η ασφάλεια που περιμένουν κάποιοι με εισαγωγικά, το ότι okay, εδώ ε, κάθε μέρα έχει, η, ε, τα εξάρχεια έχουν, δεν ξέρω, ε, υπάρχει ένα στρατός αστυνομίας. Ναι, είναι στρατός κατοχής. Είναι στρατός κατοχής. Ε, ε, σε κάθε γωνία, δεν είναι σε κάθε γωνία που υπάρχει αστυνομία. Αυτό το λέγανε από τα 80's. Τώρα είναι τρομερό αυτό. Ε, υπάρχουν όλων των ειδών ε, αστυνομικές δυνάμεις, δυνάμεις καταστολής οι οποίες επιβλέπουν καθημερινά και με θετικά και αρνητικά σχόλια υπάρχει κόσμος που περνάει και φτύνει δίπλα τους στο πεζοδρόμιο υπάρχει και κόσμος που λέει είχε τέθει και μας, μας έχετε σώσει και δεν βλέπουν ότι έχουν κόψει όλα τα, στη, όλα τα δέντρα στην πλατεία ξέρω ναι, και εγώ ναι. ε, Κοίτα τώρα οι, τα εξάρχεια έχουν περάσει διάφορες φάσεις σε σχέση με την αστυνομική καταστολή και βαρβαρότητα και από αφηγή και παλαιότερων, ε, μπορεί και να μην περνάνε τώρα την πιο VA, VAE του, VAE του σπαε, περί, περίοδο. Δηλαδή ε, τα κρατικά πο, πογκρόμι τη δεκαετία του 1980, ε, με τα μάτια τότε που μπαίναμε μέσα, ας πούμε, ε, από ό,τι από περιγραφέ έπεφτε πολύ ξύλο. Τα είναι πολύ βίαιε κινήσει οι αστυνομικέ επιχειρήσει. Αρκουδαία να νομίζω ότι είναι την περίπτωση. Τώρα έχουν στρατοπαιδεύσει, προφανώς πούμε, έχουν απαγορευτεί πορείες, έχουν χτυπηθεί άγρια πορείες ε, και την περίοδο του Πακογιάννη και τώρα. Δηλαδή είναι πολύ συχνό, αλλά νομίζω το, το πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι απλά έχουν πάρει την περιοχή, δηλαδή θέλαν να δημιουργήσουν μια εικόνα ειδικά για την πλατεία, για να διασφαλίσουν το μετρό, ότι έχουν πάρει πούμε, την πλατεία. Το ίδιο γινόταν και στη, με, τη, με τη, το λόφο του στρέφη. Δηλαδή θέλανε να κάνουν ένα claiming, να, να πάρουν την περιοχή α πούμε ε, και εκεί πάλι αντίστοιχα φυλάγανε το εργοτάξιο, ένα κλουβάκι που είχαν βάλει τέλο πάντων ε, μέσα στο λόφο του Στρέφη και φυ, φυλάγανε τα μηχανήματα ε, της ανάπλασης, της Προντέα ε, που τώρα ας πούμε επειδή α, τελείως εκδιώχτηκε η Προντέα ε, χάρη του, έτσι, του αγώνα πούμε, έκανε η, η συνέλευση του Στρέφη έχουν φύγει μπάτσε από εκεί πέρα, αν και ψηλοπερνάνε, αλλά δεν είναι αυτό το, το φαινόμενο. Ε, αλλά νομίζω ότι η εικόνα είναι ότι αυτό που θέλει να περάσει πούμε, το κράτο ήταν ότι εδώ πέρα η περιοχή ας πούμε, πλέον είναι υπό κρατικό έλεγχο, απόλυτο πούμε, κρατικό έλεγχο ε, και να διαχωρισιάσουμε από την περίοδο πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ που η αστυνομική παρουσία ήταν ε, ε, ε, εμφανώς, δηλαδή δεν, ήταν, δεν υπήρχε αλλά προφανώς ασυμή, η αστυνομία έκανε όλη τη δουλειά τη βρωμοδουλειά σε σχέση έκανε, με τα δράξη ναι, ναι, και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ κλείνανε καταλήψεις αλλά τουλάχιστον mm. στα στα μίντια και αυτό στην ατζέντα τους, ρε, παιδί με αυτό που θέλανε να πούνε ε, μεταξύ τα, τα κόμματα της εξουσίας ήταν αυτό ξεκάφαρα ότι όχι, εκεί κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί ε, πρέπει να υπάρξει εκεί κάποιο υπήρχε παντουσία η αστυνομία μπορεί να μην ήταν τι να α ναι, ναι, ναι, ναι. πούμε, με τις λένε. Uniform, αλλά ήταν η αστυνομία και με τους, ε, ε, τους ασφαλίτες και επειδή υπήρχε φοβερή πούμε, διακίνηση ναρκωτικών εκείνη την περίοδο και δηλαδή υπήρχε η αστυνομία ποτέ δεν σταματάει, υπάρχει πάντα okay. απλά μπορεί μερικές φορές ε, να παίρνει άλλες μορφές όσομαι Και επιλέγεται προφανώς με και οι πιάτσες, τα στέκια κατευθύνονται και είναι γνωστό Αυτό έχουν γίνει αγώνες από πολλοί κόσμο, από ομάδες mm. και συντρόφου. Ε, πώς ε, οι πιάτσες είναι ένα κομμάτι πώς μπορούν να υποβαθμίσουν μια περιοχή έχει ξανά χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν τώρα βέβαια που με το εργοτάξιο το οποίο επεκτείνεται για κάποιο λόγο κάποια μέτρα κάθε, κάθε <συσχε> δύο <συσχε> μήνες αρχίζει και δεν ξέρω αν θα πατήσει πλέον και πάνω σε, είναι ακριβώς στι πόρτες των κάποιων σπιτιών είναι ναι, ένα πολύ μικρό διάδρομο, πούμε, ειδικά στο πάνω κομμάτι τη πλατεία. Ναι, είναι κλειστοφοβικό αυτό. Ναι, ναι γιατί ήτανε το, είναι το σχέδιο, ε, σχέδιο ανάπλαση τη πλατεία στα πλαίσια κατασκευή του μετρό. Ε, Τέλο πάντων, ναι, τι να πει δηλαδή, για το μετρό τώρα είναι ειδική κουβέντα. Ναι, ναι, είναι ξεχωριστή σίγουρα και ελπίζω κάποια στιγμή. Είναι κομμάτι πάντω του εξυγενισμού. Δηλαδή μπορούμε ε, να κάνουμε όχι, ένα σχόλιο. Μεγάλο κομμάτι του εξυγενισμού είναι νομίζω. Ειδικά για τα Εξάρχια πιστεύω ότι είναι το νούμερο ένα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα εξάρχεια, είναι το νούμερο ένα. Γιατί αυτό που πριν συζητάγαμε, στιγμή, όταν είχαμε κλειστά τα μικρόφωνα, που έλεγε ένα σύντροφο παλιά, ότι κάποια στιγμή τα εξάρχεια θα γίνουν γκάζι. Ε, αυτό που μου έλεγε προηγουμένω. Και η αλήθεια είναι ότι ακριβώ αυτή είναι η κατεύθυνση. Τα εξάρχεια να γίνουν γκάζι. Πρώτα απ' όλα, το γκάζι δεν ήταν πάντοτε γκάζι. Παλιότερα ήταν περιοχέ που μένανε ε, ε, Ρωμά, υπο... πολύ φτωχοί, υποβαθμισμένοι υπο... κτλ. Και έγινε κάποια στιγμή όλα αυτή η αλλαγή που φτιάχτηκε το, ε, το εργοστάσιο που έγινε η Τεχνόπολη. γύρω στο 2000 φτιάχτηκε και ο σταθμός του, του, μετρό, του μετρό εκεί πέρα και ξαφνικά και... σε τέσσερα χρόνια είχαμε γύρω στα 40 μαγαζιά ακριβώς ναι και το μετρό στην ουσία αυτό, των εξαρχείων αυτό θα πάνε να ε, γιατί, αν ήθελε να εξυπηρετήσει τους τουρίστε, να το πούμε και έτσι απλά. Αν ήθελε να εξυπηρετήσει, εξυπηρετήσει του τουρίστε, θα το βάζει πάνω στην πατιστή, που έχει και χώρο η αλήθεια. Είναι, δηλαδή, είναι φαρδί το πεζοδρόμιο, εκεί πέρα μπορεί να, και, να βάλει δύο εξόδου και να είναι και μια χαρά. Θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα δηλαδή και του φοιτητέ. Το λέμε δηλαδή ακόμα και στα πλαίσια, πούμε, ε, λένε, ε, ένα πολυδιακομικού σχεδιασμού ναι, ναι. λογικού, ε, Αλλά παρόλα αυτά, επι, επιλέχτηκε πολύ συγκεκριμένα να μπει πάνω στην πλατεία για συμβολικού λόγου. Έπαιξε πολύ ότι θα σα πάρουμε την πλατεία. Ε, για πρακτικού λόγου, γιατί το να σα πάρουμε την πλατεία σημαίνει ότι θα φτιάξουμε ένα εργοτάξο, θα το φυλάμε για 7-10 χρόνια, όσα είναι μέχρι να τελειώσει, και ότι μπορεί να φέρει αυτό. Αλλά και γιατί θα, θέλει το, η γραμμή του μετρό, η καινούργια και γραμμή του μετρό, να έχει μια πινέζα που να λέει εξάρχεια, σταθμό εξάρχεια, και όχι να λέει σταθμό ε, μουσείο. μουσείο. Που ακόμα και στο μουσείο να το βάζανε, πιστεύω ότι θα βάλαζανε παύλα εξάρχεια. Αλλά θέλουν να είναι σταθμό εξ Γιατί ο κόσμο θα μπορεί να πηγαίνει στα εξάρχεια, πίνει το ποτό του ε, από διάφορε περιοχέ χωρί να χρειάζεται να πάρει τα το μάξι του. Γιατί στα εξάρχεια δεν μπορεί να παρκάρει, δηλαδή δεν γίνεται να παρκάρει. Επομένω, ε, πάει να εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα ε, την, ε, τον εξευγενισμό και την εμπορευματοποίηση του, των εξ αρχείων. Βασικά να τα μετατρέψει απο, αποκλειστικά σε μια καταναλωτική ζώνη, α πούμε. Transit, ας πούμε και τουριστών αλλά και ντόπιων που θέλουν να διασκεδάσουν στο κέντρο τη Αθήνα και γίνεται μια φοβερή προσπάθεια ε, από την πλευρά του κεφαλαίου έτσι ώστε να αλλάξει αυτό ο χαρακτήρα. Με πιο χαρακτηριστικό, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι είναι όλο αυτό το ίδρυμα Λασκαρίδη που έχει μπει από πίσω, ε, που έχει βάλει δίνει ας πούμε, μικρά πακετάκια και ανοίγει μαγαζιά τελείω ξευγενιστικού χαρακτήρα, εναλλακτικά συνήθω. Ε, με μια λογική ότι φτιάξε και εσύ το story σου, δηλαδή τα μαγαζιά που έχει χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα Λασκαρίδη και ανοίγουν, έχουν από πίσω, ξέρω εγώ, ένα story. Είναι κομμάτι του άλλους των στοχεύσεων του χρηματοδοτικού αυτού φορέα, ε, ότι δεν είναι σημασία τι πουλάς, αλλά γιατί το πουλάς. Και χρηματοδοτεί, ας πούμε, το καλτσάδικα, εναλλακτικά βιβλιοπωλεία. Ε, μαγαζιά ξέρω εγώ, με ακριβέ κάλτσες, ακριβά σάντουιτς, χτενίζουν ε, σκύλους Κομοντερία σκύλων, σμούθις, ναι όλο αυτό Όλο αυτό το, το πακέτο ας πούμε ε, γίνεται μια προσπάθεια ας πούμε, να αλλάξει μέσω των μαγαζιών η ανθρωπογεωγραφία των επισκεπτών Γιατί γι' αυτό συζητάμε στην ουσία Επισκέπτες, το είπαμε τα εξάρχεια είχαν πάντοτε επισκέπτε και επισκέπτριες που Εσύ, δεν, ήταν, δηλαδή, δεν ήταν κόσμος δηλαδή, που έμενε στην περιοχή. Και εμείς ήμασταν επισκέπτες, ακρίβως, από άλλε γειτονιές πηγαίναμε. Ακριβώς, ναι. Ε, αλλά υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια να αλλάξει η αρθροπογεωγραφία και στην ουσία να ενωθεί με την αρθροπογεωγραφία των επισκέπτων του Κολονακίου. Δηλαδή πλέον πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια. Αρχίζει και έχουν ενωθεί αυτές τι περιοχές. Δηλαδή όσο αν εφορίζεις προ το Λικαβητό, συναντάς... Δηλαδή τα, τα, τα μαγαζιά των εξαρχιών συναντάνε βασικά πλέον ότι το έχουν συναντήσει. Συναντάνε τα μαγαζιά ε, της, ε, του Κολονακίου. Και από πολύ χαμηλά πλέον. Ε, ενώ πριν αρχίσεις να ανηφορίζεις πολύ σκληρά ε, θυμίζουν τα μαγαζιά Κολονακί. Δηλαδή εγώ βλέπω mm. μια επέκταση ναι. του Κολονακίου ουσιαστικά προς το κέντρο. Είναι, κατεβαίνει το νότιο κολονάκι <laughs> και ανεβαίνουν τα βόρεια εξάρχεια <laughs> αυτό γίνεται και νομίζω ότι το πιο το σύνορο ε, σε μια βόλτα δηλαδή άμα πάει κάποιο και περπατήσει θα αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα σύνορο και αυτό το σύνολο είναι χαριλά τρικούπη και τα μάτ που φυλάνε τα γραφέ του Πασόκ που είναι δηλαδή, δηλαδή, μπορεί να γράψει κάποιο ένα λόγο βιβλίο δηλαδή, <laughs> για αυτή την κλούβα ότι έχει περάσει ε, αλλά όντως δηλαδή πάσα να περάσεις το δρόμο, Βαλτιτσίου. Γιατί Βαλτετσίου είναι η όλη ιστορία. Αν ναι. αρχίσουμε να λέμε για τη Βαλτετσίου, τώρα θα τελειώσουμε μεθαύριο. Αλλά. Δηλαδή, εμεί την ανοίξαμε αυτή την πιάτσα, δηλαδή ο κόσμο του κινήματο. Ε, και άμα ανεβαίνει στη Βαλτετσίου ας πούμε, και περάσει, φτάσει στη Χαρλά Τρικούμπη και δει του μπάτσου, η μπάτση είναι πλάτη με τα μαγαζιά, δηλαδή και ήταν προ τα εξάρχεια. Ε, και μόλι περάσει, καταλαβαίνει ότι βρίσκεσαι στην απέναντι όχθη, γιατί αλλάζει απότομα η ανθρωπογειογραφία, είναι ο κόσμο ε, Κυριλέτε κτλ. Και τώρα έχει ενωθεί και με το κομμάτι ας πούμε, πάνω της Ασκληπιού με όλη αυτή την πιάτσα που άνοιξε πάνω στη, στα σκαλάκια της, ε, της εκκλησίας, εκκλησίας του Αγίου ναι. το Νικολάου που άνοιξε αυτό το μαγαζί στη γωνία, το οποίο από πάνω είναι όλο Airbnb ε, και άνοιξε πρώτα δηλαδή αυτό το... Είναι digital nomads Airbnb, δηλαδή μπορείς να τον νοικιάσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κάποιο διαμέρισμα και έχει από κάτω ανοίξει μαγαζί, ο τύπο ο οποίο είναι αυτός που έχει το μαγαζί και στην πλατεία Αγίου Γεωργίου το, ε, αυτό το γωνιακό το έχει ψεράδικο, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ πως το λένε okay. το Village, είναι το ίδιο αφεντικό δηλαδή είναι αυτός που άνοιξε στην ουσία την πιάτσα στην Αγίου Γεωργίου, στην Γυψέλη είναι ο ίδιος που άνοιξε και αυτή την πιάτσα ε, εκεί πέρα υπήρχε ένα μαγαζί κι άλλο εκεί πέρα στη γωνία ένα εινδικό αλλά το πατυρντί που γίνεται ας πούμε, πλέον είναι φοβερό. Ακριβώ επειδή έχει ανοίξει αυτό το μαγαζί, και ουσιαστικά πήρε και το, πήρε και το κομμάτι από το, τα σκαλάκια. Γιατί κάποιο κόσμο άραζε στα σκαλάκια, ήταν ένα ήσυχο μέρο. Πήγαινε ο κόσμο, έπαιρνε μια μπύρα και απλά άραζε εκεί πέρα. Και ίσως το μυρίστηκε ή δεν ξέρω τώρα, το προκαλέσαμε κι εμεί. Δεν ξέρω τώρα πώ να το πω. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ας πούμε, οι πελάτε του μαγαζιού με τον κόσμο που κάθεται στα σκαλάκια. Ε, Μπερδεύεται. Δηλαδή, δεν ξεχωρίζει ποιο είναι It's τι. It's the same. Είναι, είναι, είναι μπέρδεμα, α ναι. Και Τώρα, δηλαδή, προχθέ διάβασα και ένα άρθρο στη Life που έλεγε για το πόσο cool είναι να πίνει πειρά στα σκαλάκια τη Αγίου Νικολάου. Αυτό ήθελα να είναι πω. Είναι φοβερό, πριν, δηλαδή. Όχι... Λε πώ αφ... το αφομοιώσαν και αυτό, πούμε, το πήρανε και μας το πήρα. θα μα πάρουν το μέρο βασικά στην ουσία. Ναι, ναι, όποτε διαβάζει ε... φυλάδε και τέτοια ηλεκτρονικά περιοδικά τύπου Life Ο κάτι για trendy και in στέκια τα οποία παίζουν αυτά και με παραλίες, αλλά αφού μιλάμε τώρα για business και για μαγαζιά, όταν βλέπεις για κάποια μαγαζιά, ή κάποιες περιοχές, δηλαδή άμα δει ότι στην περιοχή σου θα πούνε πόσο είναι πλέον γίνεται πηγή το περιστέρι, μια αποβαθμισμένη γειτονιά του περιστερίου στο Λοφά ξαφνικά θα πούνε πόσο είναι. Γίνεται, πάει να πει ότι έρχεται η αλλαγή. Και η αλλαγή ναι. θα έρθει από τα ενίκια μέχρι οτιδήποτε μετά. Ε, ναι, έχει έρθει ήδη η αλλαγή βασικά. Όταν το, το γράφουν. Ναι. Έχουμε περάσει στο πλαίσιο Υπάρχουν το... αυτοί ναι. οι κύριοι που είπε που ένα καλό επενδυτή έχει, έχει δει πώ κινείται, έχει πει ότι όπ, εδώ θα ανοίξουμε την καινούργια μα κατάσταση. Ναι. Θα φύγουμε από την Κυψέλη, πάμε στα εξάρχια μετά. Τι είναι τώρα, Ποιο είναι το επόμενο, Γιατί οι προεκτάσει. Τα Πατήσια είναι το επόμενο. Τα, πατήσ... τα... άνω. Τα άνω Πατήσια είναι... ήταν ήδη μια περιοχή, κάπω ακριβή. Ε, νομίζω ότι τα Πατήσια. Τα Όχι πατήσια... όλοι, είναι, πολύ... είναι περίεργα τα πατίσια Έχει από νεοκλασικά mm, mm. μέχρι πολυκατοικίε ε, ε, των 60s, 70s. Υσχύει, απλα έχει είχε κοντά το σταθμό του, του Ισαπ. Mm. Ε, τα πατήσια ήταν κάπω λίγο, τα, ε, συγγνώμη, τα άνω πατήσια mm. ήταν λίγο κάπως η κυφισιά των πατήσιων ε, και για τον Άγιο Λευθέρο μου το έχουν πει αυτό, αλλά τέλος φαντών <laughs> ε, το έχει πει άνθρωπος που μείνει στα κάτω πατήσια <laughs> το οποίο τα κάτω πατήσια είναι όντως πλέμπα δηλαδή είναι πολύ πυκ, πυκνοκατοικημένα, υποβαθμισμένα είναι ε, πώς το λένε, είναι δύσκολη η περιοχή αλλά ε, οι επενδυτικές ευκαιρίες βρίσκονται εκεί πέρα που Είναι φτηνά τα πράγματα. Έτσι, σκέφτεται κάποιο που θέλει να βγάλει λεφτά. Επομένω, η επόμενη επενδυτική ευκαιρία πιστεύω ότι βρίσκεται στα Πατήσια και στα Κατουπατήσια. Και να μην παρεξενευτούμε, Αν αρχίσουμε και διαβάζουμε στο γαστρονόμο για το καινούριο μπραντσάδικο που άνοιξε στα Κατουπατήσια. Τρελαθώ άμα το διαβάσω αυτό, αλλά το ίδιο λέγαμε κάποτε και για την Κυψέλη. Ε, ή αν δούμε, ξέρω εγώ, για μια καινούρια ανάπλαση που έγινε σε ένα πλατεάκι όπως είναι η πλατεία Καραμαλάκη την οποία δεν έχουν κάνει σύμβολο επειδή πήγε ο Μπακογιάννης και έκανε εκεί πέρα μια ανάπλαση ε, ή αυτό που έγινε τελευταίο με το πάρκο του Δρακόπουλου δηλαδή που είναι πολύ χαρακτηριστικό ε, για τα πατήσια αφού μιλάμε ότι προσπάθησε στην ουσία ο Δήμος Αθηναίων να κάνει ένα reclaim δηλαδή να πάρει αςούμε το χώρο που ήταν το παλιό κατελημένο εργοστάσιο που είχε γίνει πλέον ένα ανοιχτό δημόσιο χώρο, και να σβήσει την κινηματική ιστορία και να βάλει τα φυτά τέλο πάντων να κόψει και τα δέντρα. Τα δέντρα δεν κόπηκαν ευτυχώ. Ε, αλλά στην ουσία ήθελα, ήθελα να κάνει ένα rebranding τη περιοχή με σύμβολα την ανάπλαση του Πάρκου Δρακόπουλου. Και αυτό συνεχίζεται ακόμα και τώρα, πούμε, αν και τελείωσε το έργο, συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή ε, είμαστε σε ένα συνεχέ brand fair. μπορούμε να το πούμε έτσι, σε ολόκληρη την πόλη. Ε, ανάμεσα στου ε, επενδυτέ που προσπαθούν να πάρουν περιοχέ και στι γειτονιέ οι οποίε αντιστέκονται. Όσες δεν αντιστέκονται, φεύγουν. Δηλαδή τις χάνουμε. τι χάνουμε. Στην Κυψέλη δεν υπήρξαν αντιδράσει ε, και αντιστάσει οργανωμένε και δεν καταλάβαμε τι έγινε. Δηλαδή πλέον η δημοτική αγορά Κυψέλη έχει γίνει ε, ε, η φωλιά του. Είναι δηλαδή, καλογιαλισμένο. Ναι, είναι η φωλιά του. Είναι, ναι. το, είναι, το, είναι το success story. Δηλαδή ο Μπακογιάννη πήγαινε εκεί πέρα και έκανε ομιλία στη δημοτική αγορά Κυψέλη. Και δεν το θεωρούσε ότι ήταν ένα μέρος που φοβόταν ότι θα σκάσουν τίποτα περίεργη, για παράδειγμα. Τη θεωρεί, θεωρούσε θεωρεί, θεωρεί φωλιά του. Και δεν ήταν και καθόλου τυχαίο, βασικά το αντίθετο ήταν πολύ συμβολικό, το ότι εκεί έγινε, εκεί έγινε και η παράδοση, παραλάβη παράδοση, ότι της δημοτικής ότι εκεί πέρα έδωσε, ξέρω, τα Σκύπτερα Μπακογιάννη στο, στο Δούκα. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και μάλλον θα είναι το τελευταίο. Ε, mm. πάμε να ακούσουμε άλλο λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε και συνέχεια απέχουμε να πούμε λίγο για το δημόσιο χώρο έχουμε να πούμε δύο-τρία πραγμάτα για ακόμα χάρη. και τι δεν έχουμε αναφέρει μας περιπτώσει όλα σε πολύ λίγο κάθιστη να φορτώσουμε τα κομμάτια μας λοιπόν τι θα βάλουμε τώρα πιστόλα τρίτη, τρίτη. Πιστόλα. Α, πιστόλα, πιστόλα και μετά τρίτη ωραία ωραία um. Νομίζω έχει πέσει το AQM. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό ήμουνα πρώτο στα μαθήματα. Τώρα μεγαλώνω μόνο στο να ψινόμουν Και λίγο και στο ράψε συνδικαλισμού και τέτοια. Τώρα που το σκέφτομαι, ομτέ και στα μουστέκια. Αλλιώ οι μάνατζερ δεν θα μου κάνανε παρατηρήσει. Κάπου θα χρειάζονται και αυτή στην τελική. Εγώ είμαι αυτό που γενικά ηλικίε πιστοποιήσει. Τώρα που πιασά το θέμα τη μαγειρική, μου φαίνεται πω έγινε καυτή αθλητισμό. Το χειρότερο μου μάθημα τη γυμναστική. Ήμουν αδύναμο κα Σχολά, αφού είναι πιο αστείο το να βάζει αυτό το γκολ. Επίση, άθλημα δεν γίνονται τώρα. Απ' είναι τέχνη τσεκόλα. Μπορεί να θε να πούσει καρδιά ή να μην ρημάρει καθόλου. Θα το κάνα ξανά και ξαναπά καλά για όλου. Οι μπαλάριε μου αποφορτίζονται. Τα όργανα μου εύκολα ζανίζονται και μπρίζονται. Όσο μεγαλώνω, διαπιστώνω ότι πάντα κάποιο θα μου λέει να τρεχώ για να γίνω λίγο πιο αποδοτικό. Να ρολιάρε μην να βγάζουν άλλοι λεπτά. Αντί να χώνομαι, πώ τα φορτικά. Νόμι του μα μα μα μα Μα Σύστολα. Δεν είναι αλλάγη να γαρτάμε νεροπίστολα. Δεν είναι να τα κάνουμε όλα δύσκολα. Γνώμη του μαλάκι Δεν είναι αλάχηνα, Δεν είναι να τα κάνουμε όλα δυσκολα. Δεν Γιάννης, πως και, το μου και το ξέρω. Δεν ξέρω Κοιτάζουνε σαν χάνι πιο ανυπακτικο από την μπορεί που Δεν την ανείπουν οι Ρουμάνοι. Το βρωμικό γραφίδι δεν παίζει να πεθάνει. Κι α ποσάρουνε κακό κακάο με τον Πακογιάννη. Αν ικανοί να πούνε στον ανέμοι τι να κάνει. Ρουθιάνε γκρινιάζουν και επιστρέφουνε. Εσεί τάνει θέλουνε το ράπ μου να δίνει χαρά. Όπω τα μπιφέκια μου που δίνουν στον τουρίστα. Μα που δεν έχουν καταλάβει. Ότι και ο τουρίστα στέλνει κατά βάθο στο σιαλισμό. Και αν θέλει να κόβει τον ριθμό μου ένα τύπο από απέναντι που σπάει κάτι που Στόματα που στόματα με επιδόματα Και πτώματα προ να δίνουν σε τσουβάλι. Νόμοι τους μα θεύουνε εφίβολα. Όμω ασύστολα. Δεν ασύστολα. Δεν να κρατάμε Δεν να τα όλα δύσκολα. τους μα δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε όλα δύσκολα και τα πλευρά πονάνε Μητσό γράψε μια μπιτάρα να παραμιλάνε Στις γειτονιές που μεγαλώσαμε σπάνια πατάμε Ο ΣΑΣΙ και με στραβοκοιτάνε Τα πιτσίρικια δεν κουστάρουνε το ΣΥΡΙΟ Ακούνε λέξ' και πάνε στο συλλαλητήριο, Σπίτι σχολείο, πέταλο, ίντερνετ φροντιστήριο Διάχυση του μίσου με στο άστικο τελίριο. Σε φτυλές καλλιτέχνες που δεν παίρνουν θέση Με την πολιτική δεν έχουν καμία σχέση Τα από αποστηρωμένα το κοινό μη πέσει Ψάχνουν μεγάλο μαγαζί όλους να του χωρέσει Γι' αυτό φωνάζουμε σκατά στη μουσική Κατά στην κουλτούρα και την τιμή του, Τα να γίνουμε με στην πόλη του ψύχου. Κάνε μου πιο γύρε το τετράγωνο και γράψε μου τέσσερις τείχου. Κι άλλοι πάλι μιλάνε για Και παίζουν διπλά σε πράπου. Καπληρώνται σερβιτόρε. Μπόρε και φεύγουν καλοκαιριά και χειμώνε. Βίνονται στολέ, κολαλούπα, κολαγότε. απέναντι εργοδότε. Είμαστε πιστοί σε φίλου Πώ μου φαίνεται, συναδέλφε, μα μήνουνε το αίμα, δεν παλεύετε Σε γονατίσανε και οι νεακοί Και έχουν να σε δουν κανένα δίμηνο έξω από το σπίτι. Ναι, και αφήνει τα μηνύματα. και έκανε νευρανέτια κι αχώ νευραν τα διαλύματα. Πήρε γραμμή, πώ είσαι με τα θύματα. Πήρα γραμμή, ό,τι φάσινε συνέστημα εθρήματα. <Ρι> δεν θα το βουλώσει η διευθύντρια κι α κάθε μέρα στο ειντιμίδια για να με παραγωγικό. Οι τρει καφέδε κι να είναι Πέντα λεπτά στην τσέπη, στη λέσχη πάλι ρεμπίδια. <Ρι> ναι, δεν θα με βρει στη γειτονιά μα. Στη στάση του άστικου 8 και 29 το ξανάρχισα από το άγχο και καπνίζω νευρικά. <Ρι> με γόρκι, κλά και Κυρίζω σπίτι, είχε αμικρόφωνα στών Κάνω κάτι στα γρήγορα να φάω κουμπώνω δυο τεπών Τρέχουμε γιατί φτιάς κέταση των αστών Αυτό είναι για τις φίλες που θα σε σεζόν Δεν έχω πλούσιους φίλους μα και να είχα Θα μου κόλλαγαν λεφτά για σαμοθράκι και βεργίνα Θα μου λέγαν σφόντα ρε μην πίνεις, κόφτω, είναι κρίμα Αλλά πίνουν σε ένα Σάββατο την σε ένα μήνα τους του να δαπίτες στη λέσχη Και τα παιδιά του κούλι αλλάζουνε τραπέζι Μας βλέπουν με υποψιά και μ' αρέσει Που τα βρίανα αφεντικά μας γίνουνε εύκολα τη μέση Και στα τσιράκια των αφεντικών σφαλιάρες Φαλιάρες και από και ομοθοβικούς ραπάδες Σαν η πλακέτα φραγκα θα χάνε χιλιάδες Τρισκολυπτή ραπάδες λέει Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο του Radio Reboot. Πάντα ακούτε την εκπομπή Παρία. Σήμερα, εδώ είμαστε μαζί με το σύντροφο που μα ε, βοηθάει στο ζήτημα του εξευγενισμού. Έχουμε μιλήσει για τον εξευγενισμό, ε, έχουμε μιλήσει για αναπλάσει και έχουμε δώσει και διάφορα παραδείγματα από γειτονιέ ε, στην πόλη που ζούμε. Ε, Πώς ήταν πριν, πώς συνεχίζουν ε, αν απευθύνονται σε εμάς οικονομικά πάντα γιατί υπάρχουν αιστίες αγώνα παντού και αυτό ε, δεν πρέπει να το αφήνουμε απ' έξω σίγουρα ε, Τώρα τι να πούμε Μία ερώτηση ήταν ε, ε, από τη μία μας είχε γράψει ένας φίλος ότι έχουμε καταστολή και στρατό, ε, λένε, ε, στρατούς ε, κατοχής πώς είναι η η μπάτση στα εξάρχεια. Κάτι που π.χ. όπω είπε, δεν χρειάστηκε στην Κυψέλη, γιατί ήταν πιο, πολύ πιο γρήγορο και στοχευμένε κινήσει. Και απ' την άλλη έχουμε πληστηριασμού. Έχουμε ανθρώπου, δηλαδή, υπάρχει κόσμο που δεν μπορεί να μείνει πλέον ε, στη γειτονιά που μεγάλωσε ή που είναι κοντά στη δουλειά του και ολο αυτό. Και υπάρχουν και πληστηριασμοί, που του είναι άνθρωποι που είναι και μέχρι και πρώτη κατοικία, δηλαδή που είναι το μοναδικό του κατάλημα, οι οποίοι έτσι πετιούνται στο δρόμο πολύ γρήγορα. Mm -hmm. ε, έχουμε και αντιδράσει εκεί φυσικά και είναι, πολλές φορές είναι καλό σαν μήνυμα να βλέπουμε ότι ο κόσμος της γειτονιά και αλέγγυος κόσμος γενικά είναι δίπλα αλλά αυτά είναι όψεις του ίδιου νομίσματος, αυτά τα δύο. Δηλαδή μπορούμε να τα συνδέσουμε αυτά. Ναι, σίγουρα μπορούμε να τα συνδέσουμε αν και είναι διαφορετική κατηγορία ε, Άλλη, άλλη κατηγορία είναι οι ενικαστέ και ενικιάστε και άλλη κατηγορία είναι οι διοκτητέ και οι ιδιοκτήτρια, α πούμε. Ναι. Γιατί οι πληστηριασμοί αναφέρονται σε αυτή την κατηγορία των ιδιοκτήτων που είχαν πάρει κάποια σπίτια και τα είχαν αγοράσει, είχαν βάλει η σχέση και δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το δάνειο. Επομένω έρχεται μετά η τράπεζα και του το ξαναπαίγει αν και συνήθω έχουν πληρώσει ήδη πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, έχουν αποπληρώσει το κομμάτι του Δανείου, απλά πάντων, δεν έχουν αποπληρώσει όλο το δάνειο. μάλλον. Ακριβώς, ναι, ναι. Ε, αλλά από πίσω προφανώ, υπάρχουν οι τράπεζες ε, και η κρίση, η ελληνική κρίση δηλαδή, αυτό που μπορεί κάποιος να τα συνδέσει. και Δηλαδή, για θέλεις να τα συνδέσει βλέπεις ας πούμε, ήδη ότι ο κόσμος ας πούμε, που είχε πάρει δάνειο και ε, του έχουν πάρει το σπίτι, είναι τώρα σε μια κατάσταση, είναι ή νοικιάστης. Στην, στη Βαρκελόνη μου έκανε εντύπωση γιατί κάποια στιγμή επισκέφτηκα την πόλη φέτο την Άνοιξη. Εκεί πέρα υπάρχει φοβερό κίνημα ενοικιαστών και φανταζόμουν εγώ ότι είναι κάποιο παλιό κίνημα. Δηλαδή ότι είναι από τι αρχέ του αιώνα. Γιατί ας πούμε, σε άλλε χώρε υπάρχει. Δηλαδή το κίνημα των ενοικιαστών στη Μεγάλη Βρετανία ενώ τι αρχέ του αιώνα υπήρχαν απεργέ ενοικίε από το 1910 κτλ. Ε, αλλά στη Βαρκελόνη δεν είναι αυτή η ιστορία. Η ιστορία είναι και αυτή η σύγχρονη. Ε, γιατί ε, ε, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ευρώπη και ήρθε στην Ελλάδα και πήγε και στην Ισπανία ε, μπήκανε σε αυτή, δεν υπήρχε ο νόμος κατσέλα εκεί πέρα, επομένω δεν προστατεύτηκε η κατοικία έτσι όπως έγινε εδώ πέρα για άλλους λόγους, τώρα αυτό είναι άλλη κουβέντα ε, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πάρει δάνεια γίνανε κατευθείαν που οπόμενος το κίνημα αυτό συνδέθηκε το κίνημα των ενοικιαστών που υπάρχει τώρα και είναι πολύ δυνατό στην Ισπανία Ηταν ουσιαστικά το κίνημα ενάντια στου πληστηριασμού και των εξώσεων που γινότανε. Υπάρχει δηλαδή μια σύνδεση, με στην Ισπανία, πολύ συγκεκριμένη. Ε, στην Ελλάδα δεν το δεν έχω, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει κάποιο τέτοιο συνεχέ. Ε, αλλά από πίσω βρίσκεται πολύ συγκεκριμένα το κερδοσκοπικό παιχνίδι, αςούμε, του, του τραπεζικού κεφαλαίου και του κτήματο με το κεφαλαίου που αγόρασε, ας πούμε, τα κόκκινα δάνεια, αυτό το πρόγραμμα εξυγίανσης των τραπεζών, ο Ηρακλής, που ήταν μια ιδέα, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια ιδέα του βαρουφάκη από πριν, ας πούμε, ότι να δημιουργηθεί μια κακή τράπεζα που θα αγοράσει όλα αυτά τα δάνεια και μετά θα τα βάλει και θα τα πουλήσει δευτερογενώ σε μια αγορά. Τέλος πάντων έγινε από τη Νέα Δημοκρατία το 19 και... Έχουμε αυτό το φαινόμενο τώρα ας πούμε, να εκπληστηριάζονται σπίτια ακόμα και πρώτη κατοικία και να διώχνεται ο κόσμο ας πούμε, από το σπίτι του. Ε, αλλά, ακόμα και αν θέλει να το δεις, ακόμα και πιο συστημικά, ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα όλη αυτή τη περίοδου ε, πολύ χαμηλών επιτοκίων, την προηγούμενη περίοδο δηλαδή από το 2015, σε μια προσπάθεια ας πούμε, να υπάρχει μεγαλύτερη ρευστοποίηση. Ευστο, που δίνονταν δάνεια πούμε, με, ακόμα και με μηδενικά επιτόκια ή και με αρνητικά επιτόκια. Πάρα πολύ, υπήρχε μεγάλη προσφορά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έδινε πάρα πολύ φτηνό χρήμα. Και όλο αυτό το χρήμα έπεφτε στην αγορά κινήτων. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι ε, οι αξιωματούχοι. Βγήκε η Λαγκάρτ και το παραδέχτηκε ότι όντω υπάρχει πρόβλημα ξέρω, με τη στέγαση και με τα σπίτια γιατί είναι αποτέλεσμα της, των χαμηλών επιτοκίων και το πιο ασφαλές ας πούμε, το καταφύγιο το πενιδητή είναι να πάνε να την πέσει στην αγορά κατοικία και αγορεζόντουσαν μαζικά πούμε, σπίτια ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο για... γιατί δεν άξιζε να κρατάνε τα λεφτά πούμε, στις τράπεζες γιατί ήταν μη δίνει κατά επιτόκια και επειδή υπήρχε και πάρα πολύ, πολύ μεγάλος δανεισμός και αυτό το πράγμα εμφανίστηκε πούμε, προφανώς πούμε, και στην Ελλάδα και υπήρχαν μεγάλες μεταβιβάσει. Στην Ελλάδα αυτή ήταν, η... Η... ήταν μια ειδική περίπτωση Πάντοτε, λέγαμε ότι η Ελλάδα έχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, το οποίο το ξεχώριζα πούμε, από τα ευρωπαϊκά παραδείγματα όπου είχαμε πιο χαμηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης, δηλαδή κόσμος που έχει το δικό του σπίτι και μένει μέσα σε αυτό, αλλά έχουμε φύγει πλέον από αυτή την κατάσταση. Ήδη από το 2019 μπορούμε να πούμε ότι έχει αλλάξει αυτή η λένε, ισορροπία, όχι η ισορροπία, η αναλογία τέλος πάντων, και ειδικά η νέα γενιά είμαστε αποκλεισμένοι από την αγορά ε, κατοικίας γιατί δεν μπορείς να πάρεις δάνεια. Τώρα πάλι βέβαια τρέχει αυτά τα προγράμματα ο Koolis. Με μια λογική, αλλά είναι τέτοια η ακρίβεια και είναι τόσο χαμηλή η μισθή που δεν μπορεί κάποιο να πάρει πούμε, και δάνεια όχι. και είναι και πολύ επίφοβο. και ο κόσμο φονται, και καλώς κάνει κιόλα. Όχι, φυσικά γιατί οι οικονομικέ αναλύσει για τα επόμενα χρόνια όχι είναι απλά Δηλαδή, θα καλπάζουν οι πληθωρισμοί κουλουπού, Άρα, ότι να εσύ ότι τώρα έτσι όπω είμαι θα μου φτάνουν τα λεφτά, δεν νομίζω σε μερικά ναι. χρόνια. Και δεν μπορεί και ο κόσμο να πάρει δάνεια, και καλώ δηλαδή κιόλα τώρα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ε, γιατί το δάνειο στην ουσία είναι μεγκαινή, το, το, το τραβάς όλη σου τη ζωή σε, σε δεσμεύει φοβερά ε, αλλά δεν υπάρχουν και διαθέσιμα σπίτια, δηλαδή έχει αλλάξει όλη, όλη η κατάσταση με την αγορά ε, έχουν μπει πάρα πολύ πλέον το, οι μεσίτες, οι οποίοι στην ουσία είναι κάπως σαν ρυθμίζουν την αγορά, ε, <Ρίως> Αυτό είναι, είναι ο ρόλος τους, είναι ρυθμιστικός ο ρόλος τους ε, γιατί μπορούν να παίζουν με τις τιμές δηλαδή κρατάνε σπίτια κλειστά πούμε, ακριβώς για να κρατάνε ψηλά τις τιμές και είναι και αυτό αποτέλεσμα ε, το, του ρόλου του τραπεζών γιατί είναι αλλοδιαπλεκόμενα αυτά τα συμφέροντα δηλαδή ε, κτηματομεσαιτικές εταιρείες είναι, ή στον τομέα εταιρίες είναι η στον τομεα το κτηματομεσαιτικο δραστηριοποιουνται και τραπεζε πιο χαρακτηριστικο ειναι η προντεα που έγινε και όλος ο Χαμό με όλο αυτό του στρέφει είναι, είναι η παλιά Πανιέα που ήταν τη Εθνική Τράπεζα, που είχε το σκάνδαλο, τέλο πάντων, μεγάλη ιστορία. Και η πρωτέα είναι τη Εθνική Τράπεζα, Δηλαδή, οι μεγάλε τράπεζε έχουν επενδύσει τα, τα κεφάλαια του τη... και είναι αυτοί που παίζουν όλο το παιχνίδι. Αυτοί, αυτοί κάνουν το όλο το παιχνίδι, πούμε, και, και μετά γκρινιάσουν και λένε, κλείστε, δεν βρίσκουν ο κόσμο σπίτια, λένε να ανοίξουν τα σπίτια. Και η απάντηση κιόλα που δίνουν είναι να χτίσουμε κι άλλα σπίτια. Δηλαδή ότι η απάντηση σε αυτή την πόλη, ότι στο στεγαστικό πρόβλημα που λες, έχει τόσο πολύ τσιμέντο, έχει τόσο πολλά διαμερίσματα και Το οικιστικό και κεφάλαιο... Και, ε, και το... τόσο πολλά άδεια διαμερίσματα Ναι, να είναι ακριβώς, Ναι, τόσο πολλά άδεια διαμερίσματα Έχει τρελό οικιστικό απόθεμα, έτσι το λέμε ναι, okay. Τρελό οικιστικό απόθεμα και παρόλα αυτά δεν βρίσκουμε σπίτι και η απάντηση ποια είναι, λένε ε, να φτιάξουμε, λένε, να χτίσουμε κι άλλα να. Και βγαίνει η κυβέρνηση και δίνει α πούμε... Πώς το λένε, κίνητρα, ας πούμε, φορολογικά κίνητρα. Σους νέους, ε, στις νέες οικογένειες και... Και στους κατασκευαστές βασικά, δίνει, δηλαδή έτσι ώστε να αναθερμανθεί η οικοδομή για να χτιστούν κι άλλα, δηλαδή λες δεν θα πάει καλά αυτό και, και δώσε ξανά δάνεια με χαμηλά, πώς λένε, που λες πώς θα το πληρώσω, αφού η μισθή είναι 800 ευρώ και το σουβλάκι κάνει 3,5 ευρώ, δηλαδή δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα είναι μια παγίδα, δηλαδή πάει για φούντο δεν, αυτό δεν είναι καθόλου βιώσιμο. Δεν θα πάει καθόλου καλά, α πούμε. Ε, αλλά ναι. Έτσι θα συνεχίσει, όχι. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποια δραστική ε, ε, αλλαγή σε αυτό. Έτσι κι αλλιώ, ε, μέχρι και από τα κόμματα τη εξουσία, επειδή όλα έχουν μια νεοφιλελεύθερη κάπω ατζέντα, δεν υπάρχει κάποιο να εκφράσει κανένα από αυτά τα ζητήματα που συζητάμε εμεί με βάση τον κόσμο. Ε, δεν περίμεναμε κιόλα να, να το κάνει και κάποιο. Όχι, ένα μαζικό. Δυναμικό κίνημα, κίνημα υπεράσπισης της στέγασης ε, είναι απαραίτητο. Δεν το συστάμε τώρα. Αυτό είναι απαραίτητο. Ε, στην Ελλάδα έχουμε ιστορία ε, εργατικού κινήματος. Αλλά δεν έχουμε κινήμα γύρω από τη στέγαση. Δηλαδή δεν υπάρχει ας πούμε ένα σωματείο ενικιαστών ας πούμε. Που λες είναι, είναι φοβερό. Δηλαδή στη Βαρκελόνη που είχε τώρα το, την παγκόσμια συνάντηση Οργαν... σωματείων ενοικιαστών ας πούμε, από όλο τον κόσμο, από όλους της υπηρούς και μάζεψε τώρα 500 άτομα κτλ. Ε, ήταν... 500, εντάξει, δεν ήταν τόσο, ήταν λίγο λίγοτερα, αλλά έστω ήταν 250. Ε, είναι φοβερό το ότι στην Ελλάδα ας πούμε, έχουμε ένα σύνδεσμο, ας πούμε, σύλλογο ενοικιαστών, ο οποίος είναι... Σύλλογο. Ναι, σωματείο τέλο πάντων, αλλά δεν είναι ταξικό. Είναι ασχολημένο, πούμε, είναι και των μαγαζιών, δηλαδή των επαγγελματικών χρήσεων τέλο πάντων. Δεν είναι αποκλειστικά τη στέγαση και δεν είναι ταξικό. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, δεν είναι ταξικό. Δηλαδή, είμαστε, όχι, είμαστε στο μηδέν σε σχέση με την οργάνωση. Εντάξει, το ότι ο κόσμο το ανοίγει ε, στι συλλογικότητέ του, το βάζει το θέμα, το αναφέρει μέσα. Στο κείμενο που γράφουμε και θα βάλουμε, ας πούμε, και διάφορα bullets πλέον, ας πούμε, μπαίνει και το θέμα της στέγασης. Αυτό ισχύει. Είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει. Το 2018 δεν υπήρχε καθόλου. Δηλαδή, δηλαδή. όταν το βάζαμε, μας λέγανε... Υπήρχε μέχρι και μία άποψη που λέγει ότι αν βάζουμε αυτά τα ζητήματα της στέγασης, θα, διε, θα διαιρέσουμε την εργατική τάξη, γιατί η εργατική τάξη... Κάποια, κάποια κομμάτια της εργατικής τάξη έχουν μέσα και οι, πώς, οι που κατέχουν σπίτι. Και λέγε, λέει, είναι φοβερότερο αυτό. Ο κόσμος α διώχνεται από τα σπίτια, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, Όχι. ή ότι υπάρχει κόσμο δικό μα που νοικιάζει σπίτι πούμε, για να συμπληρώνει το, το, το, το εισόδημά του. Και λέει οκ, okay, αλλά είναι πρόβλημα αυτό. Είναι ιδιοκτήτη, νικιάζει το σπίτι του. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή, το δούμε α τελείω ιδεολογικά. Είναι σαν να λες ότι ο άλλο είναι αφεντικό. Είναι. Ναι, είναι. Αφε... Ναι, είναι... Όταν λέμε αφεντικό, κάποιο λέει Όχι, εγώ αποκλείεται, δεν θα γίνω ποτέ αφεντικό. Αν το πει ένα αναρχικό, είναι και καλά κόκκινη γραμμή. Αλλά δεν ήταν ποτέ ε, κόκκινη γραμμή, α πούμε, το ότι νοικιάζω το σπίτι. Μου άφησε ο παππού μου ένα. Δεν ξέρω κι εγώ τι, Ναι, και εγώ. Ναι, ναι. ναι, και να. Ναι, δηλαδή, ο νοικιάτη πώ το βλέπει, α που δεν έχει πρόσβαση. Καμία, δηλαδή, το νοικιάζει κάποιον που δεν έχει άλλη. Το, σε βλέπει σαν ιδιοκτήτη. Σε βλέπει, σαν κακό, ε, σε βλέπει ένα κομμάτι του εισοδηματό Ναι, το. ναι ακριβώ. Ναι, έτσι ακριβώ. Ε, διαβάζω πάντως επειδή για και το Βαρκελόνι Το ότι ο δήμαρχος της Βαρκελώνης ανακοίνωσε ότι η πόλη σχεδιάζει Να απαγορεύσει όλες τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις ε, Που λέει οι τιμές ενοικίας σε ένα τραγωνικό μέτρο της Βαρκελώνης Έχουν αυξηθεί, αυξηθεί μόνο τους τελευταίους 12 μήνες 14% ε, και βάσει τα προηγούμενα στατιστικά που λέει εδώ από τα προηγούμενα δέκα χρόνια έχει, έχει ξεφύγει έτσι ναι. ε, να πούμε ότι μόνο στην πόλη της Ευαργελόνης υπάρχουν δέκα χιλιάδες σπίτια μόνο δέκα στο κέντρο έτσι και αυτοί έχουν πει ότι έχουν ένα σχέδιο ο δήμαρχος, ότι πλέον ε, η τουριστικοποίηση που έλεγε πριν ο όρο είναι και εκεί κολλημένος ε, ναι, ναι. Μέχρι το 2018 κάποια στιγμή με το σχέδιο που έχουν λένε ότι θα πούνε αντίο στην βραχυχρονία μίσθωση σε τύποι σε τύπου Airbnb και... Νομίζω ότι η Βαρκελόνη δικά σου είναι μια περίεργη περίπτωση η προηγούμενη δήμαρχος ήταν η Λα... Λα... Λα... Λα... Λακλάου Λακάου νομίζω, ναι. κόλλησα τώρα η οποία είναι ανταρ... ανταρσία τύπο να το πούμε ε, και ήταν στο κίνημα αυτό, αυτό που έλεγα προηγούμενο στο κίνημα περάσπιση ε, ε, τη στέγαση κτλ. Ενάντια στου πληστηριασμού, ενοικιαστών. επομένως όταν βγήκε, ας πούμε, κάπως προσπάθησε λίγο να το μαζέψει το θέμα του Airbnb. Σταμάτησε να, δι, να εκδίδονται νέε άδειε. Υπάρχουν βέβαια πολλά μαύρα σπίτια εκεί πέρα. Υπάρχει και μια προστασία που είναι από παλιά, α πούμε, ε, προστασία των ενοικιαστών. Δεν μπορούν να σε βγάλουν εύκολα, άμα είσαι κάποια χρόνια. Δηλαδή, είναι τόσο απελευθερωμένη η αγορά. Ε, τώρα, αυτό ο Δήμαρχος νομίζω ότι είναι, δεν είναι αριστερός, είναι κεντρός νομίζω του Σοσιαλιστικού Κόμματο, κάτι τέτοιο. Αλλά μου κάνει εντύπωση δηλαδή, που ανακοίνωσε κάτι τέτοιο. Όπω και να έχει ε, και για την Ελλάδα, δηλαδή, αν. δούμε τα ε, στοιχεία. Ε, αν θα μπορούσαμε να βάζαμε ας πούμε, κάποιο, κάποια διεκδίκηση μπροστά, γιατί ακούγονται διάφορα. Ε, δηλαδή, ακούγονται να μεγαλύτερη φορολόγηση, κτλ. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να ρίχναμε το βάρο να κρατάγαμε αυτό το ότι κανένα Airbnb ποτέ και πουθενά, δηλαδή να βρίσκαμε ε, τους τρόπους έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι αυτό το πράγμα είναι μάστιγα και ότι πρέπει να κοπεί μαχαίρι και ότι δεν υπάρχει ε, κάποια, κάποιο φαρμα, φάρμακο, ας πούμε, να το εξηγιάνει. Είναι τρέλα, δηλαδή, okay, εντάξει, να το πούμε και πολύ απλά, οκ, okay, πάμε, εντάξει, να έρθει η τουρισμός, <laughs> εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχει τουρισμό, OK, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Αλλά ρε φιλε, όχι να γίνει δηλαδή, όλη η πόλη να γίνει ξενοδοχείο. Δηλαδή να γίνει η πολυκατοικία ξενοδοχείο. Λέει, δηλαδή, εντάξει, έτσι το περιγράφει στον πατέρα μου και μου λέει ναι, έχει δίκιο. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, να έρθει να πάει να μείνει κάποιο σε ένα ξενοδοχείο. οκ, δηλαδή, okay, Λογικό. Αλλά όχι να πάει να κάνει κάποιο τα σπίτια τη πολυκατοικία ξενοδοχεία. Έχουμε γεμίσει παντού ξενοδοχεία στην ουσία. Και προφανώ αυτό θα προεκτείνεται και σε περιοχέ εκτό του κέντρου. Συνεχώς δεν θα μείνει, δεν θα παίρνουν στις το κέντρο. Ναι, δεν έχει όριο αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν έχει όριο. Δηλαδή όσο οι τουριστικές ροές παραμένουν, ε, τόσο αυτό το πράγμα θα επεκτείνεται. Φέτος, ας πούμε, που κοίταζα τα στατιστικά, έχουμε αύξηση, ας πούμε, των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ε, όχι απλή αύξηση, αύξηση 11%. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι τα καταλήμματα ανέρχονται σε 218.000 καταλήμματα. Ναι, σε όλη, την Ελλάδα. σε όλη την Ελλάδα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό Δηλαδή, η δηλαδή, που γίνεται και λένε ότι παιδιά αυτό είναι επικισμό. Έχει... έχει ισχυρή βάση. Έχει χαρακτηριστικά επικισμού, ας πούμε. Ε, εντάξει, οκ, okay, δεν είναι μόνιμη κάτοικη. Είναι τράνζιτ. κάθονται για λίγο. Δηλαδή, πάλι τα στατιστικά λένε ότι κάθονται γύρω στι 3,5 ημέρε. Ναι. Η είναι ότι δεν έχουν να κάνουν και κάτι. Ειδικά για την Αθήνα, σε 3 ημέρε έχει την πόλη. Θα πα, αφά ένα σουβά για δει την Ακρόπολη, κάνει και μια βόλτα αν είναι κάτω προ τη θάλασσα και τέλο έχει φύγει. Ε, Απά και στα εξάρχεια ξέρω, να δει και αναρχία και οκ. Okay. Ε, αλλά όπω και να έχει είναι τέτοιε είναι τέτοια διαφήμιση που δέχεται η Ελλάδα, ε, μόνο να ανοίξει πούμε, να μπει τυχαία πούμε, σε ε, ξένε εφημερίδε, βλέπει διαφημίσει για την Ελλάδα και το αυτό έχει. Τι ώρα που είναι. Στην Γαλλία μας λέγανε ε, κάποιοι φίλοι που είχαν πάει ότι υπήρχαν διαφημίσει την τηλεόραση που λέγανε «αγόρασε σπίτι στην Κυψέλη. και ήταν διαφημίσεις την τηλεόραση. <laughs> ε, Καλό. Ναι, δηλαδή είναι φοβερή πίεση που δέχεται, ας πούμε... Η χώρα ας πούμε, και, και η πόλη. Και όλε οι προεκτάσει καθημερινότητά μα να πούμε ότι αυτό έχει άμεση σχέση και με, την, με, και με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων τώρα. Δηλαδή, δεν μένουμε σε αυτό που είχε πει ο Κούλη πριν από δύο χρόνια: Το Περιστέρι έχει ηλεκτρολόγιο ψυκτικού. Στο περιστέρη, τι θα έχει, ψυκτικού θα έχει, έτσι δεν είναι. Yeah. Τώρα αρχίζουμε και λέμε ότι τι λένε οι γονεί πλέον στα παιδιά, Αγγλικά να ξέρει, υπολογιστέ και τουριστικά. Θέλουν ή ντελιβερά να γίνει. Οδικά το παιδί είπα Μια χαρά ντελιβερά δεσέξι πω θα βγάζουν με το e-food. Μεγάλη γαλλική κουβέντα αυτό. Ναι, ναι, είναι το επάγγελμα του μέλλοντο. Ναι, ναι, ναι. Και σερβει, σερβιτόρι. Ναι, ναι ο κλάδο είναι τεράστιο κλάδο. Και είναι σκληρό κλάδο. Πολύ. Ε, πολύ. πώ το λένε, όταν δουλεύει σε εξάμενο και οκτά Και ο τουρισμό έφερε όλε τι ευέλικτε μοφέ εργασία, μην το ξεχάσουμε αυτό. Η Σεζόν. Ακριβώ, η Σεζό. Η Σεζόν και ένα άλλο που σκεφτούμε τη προάλει το καρνάβάλει τη πάτρα. <laughs> που που θεωρώ πολύ δεδομένο ότι τρει μέρε θα δουλεύει όλη μέρα, θα είναι το μαγαζή τελείω Σίκτρα. Θα τελειώσει ας πούμε ξημερώματα Και θα συνεχίζει ας πούμε Ότι είναι 24-7 τέλος πάντων Αλλά ε, η σεζόν ας πούμε Το ελληνικό καλοκαίρι πλέον έχει επεκταθεί Και είναι παντού, είναι και στην Αθήνα ας πούμε Δηλαδή, δηλαδή υπάρχουν ας πούμε άνθρωποι που δουλεύουν Σε νησίες δεν χρειάζεται να φύγουν Να πάνε σεζόν λέω κάνω σεζόν ας πούμε στην Αθήνα Με τους ίδιους ρυθμούς Και όρου. Ναι με τους ίδιους ρυθμούς και όρου ναι, ναι, είναι πλέον καθεστώς, ας πούμε, και πέρασε. Ε, και, και πρόσεξε, σου λέει θα δουλέψει ζών στην Αθήνα Γιατί εκεί μου δίνουν μια τρόγλη για να μείνω Όταν πρέπει να σου πάρει Όταν πηγαίνει σε κάθε νησί Σαντορίνη που τους βάζουν σε κάτι αποθήκες Έτσι, Με ακριβώς. κατανεμιστήρες Σου λέει να σου πω ότι δουλεύεις εδώ Και τα ίδια λεφτά Μπορεί και για λίγο λιγότερα για να είναι στο νησί Γυρνάς και ο σπιτάκι σου που το πληρώνει χρυσό πλέον. Ναι. Άρα α, γενικότερα λειτουργεί καλά ναι, ναι. Για, το, για τους επενδυτές, για το κεφάλαιο και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Για εμάς δεν λειτουργεί καλά. Ναι. Και όπως είπες πριν επειδή σιγά σιγά φαίνεται, σιγά σιγά τώρα ελπίζουμε να πάρει μια, ένα boost ότι όλο και περισσότερες ομάδες και κόσμο που αγωνίζεται το βάζει μέσα στα κειμενά του και νομίζω θέλοντας και μη επειδή είναι πλέον ζήτημα ε, επιβίωσης εντάξει, το βάζω σε εισαγωγικά αλλά είναι, είναι ναι. γιατί ε, εδώ θα προεκτείνω την κουβέντα κάπως νοητά και λέω ότι όταν είσαι τόσο πολύ αγχωμένος αν θα βγει ο μήνας αν στις 15 του μήνα δεν έχεις λεφτά έχει άμεση επίπτωση στην ψυχική σου υγεία και αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστείς μετά κάποια στιγμή κάποιο γιατρό ο οποίος έχουμε την υποβάθμιση των δημοσίων νοσοκομείων. Αλλά και των πανεπιστημίων, των δημοσίων, δηλαδή είναι ένα κύκλο τεράστιο αυτή τη στιγμή, mm. στον οποίο εμεί χάνουμε. Εννοώ: χάνουμε ζωή. Αυτό που θέλουμε. Ναι, χάνουμε μας, ζωή ναι, ναι, και ναι. τι ελευθερίε μα σε αυτή τη ζωή. Ναι, χάνουμε χώρο, Ναι. Ακριβώ, χάνουμε χώρο. Ε, Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εκεί, όπω λε και εσύ, να διεκδικήσουμε στο δημόσιο χώρο όλα αυτά τα οποία ε, μα ανήκουν. Ε, γιατί η κεντρική ερώτηση που ξεκινήσαμε την εκπομπή... και καταλήγουμε σε αυτή, ότι αν οι πόλεις πλέον ανήκουν σε εμάς... ή στους τουρίστες που έρχονται εδώ... Ε, και πολύ σωστά είπε πριν ότι φυσικά μας ανήκουν... και θα πρέπει να είμαστε εκεί σε όλες αυτές τις αλλαγές ναι. που γίνονται... και θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρα τα προτάγματα μας... και να βγούμε και μπροστά. Δηλαδή το ένα, το κομμάτι να γίνει είναι... γίνει κεντρικό. Όχι και κεντρικό, αλλά να βγούμε και μπροστά. Ε... Να διεκδικήσουμε, να πάρουμε χώρο. Γιατί είμαστε συνεχώ σε άμυνα. Ε, δηλαδή, προσπαθούμε να περασπιστούμε το παρκάκι που προσπαθούν να εξευγεννήσουν. Βάσει αντανακλαστικών. Ότι οκ, ναι. okay, έγινε η επέμβαση, άρα τρέχουμε εμεί από πίσω να. Ακριβώ. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία να περασπιστούμε την Κυψέλη που εξευγεννίζεται. ή τα εξάρχια, ή το Όλαφο του Στρέφη, ή το Πάρκο του Δρακόπουλου. Ε, πρέπει να, βγούμε, να βρούμε να, να σκεφτόμαστε, τέλο πάντων, τρόπο να πάρουμε χώρου. Δηλαδή, να διεκδικήσουμε το δημόσιο χώρο. Να βγούμε από την αντίληψη ότι θα διασκεδάσω στο μαγαζί και θα σου πει: Όλε, και γιατί να πάσουμε. Γιατί, α πούμε, άμα στο δημόσιο χώρο, δεν έχω ξέρω, μία δημόσια τιμή να κατουρίσω. Δεν έχει νερό να πιω, ξέρω εγώ. Να διεκδικήσουμε, να έχει υποδομέ ο δημόσιο χώρο. Να πάμε να βρούμε. Ε, υπάρχουν ένα σκασμό στην Ελλάδα, ε, παρατημένα από στα ελληνικόπεδα, α πούμε, που δεν ξέρει ποιο είναι το διοκτησιακό καθεστώ. Να πάμε να τα καταλάβουμε και να κάνουμε μικρά πάρκα. Αυτά τα ηλίθια πάρκα τσέπη που κάνει ο Μπακογιάννη. Να βγούμε εμεί μπροστά, να φτιάξουμε λαχανόκηπου. Ξέρω σαν αυτό που φτιάξανε τα Ζυζάνια, για παράδειγμα. ή το, το εγχείρημα, π.χ. πούμε, του Ναβαρίνου, που είναι πολύ πετυχημένο εγχείρημα. Ε, Κάπω το έχουμε, είναι δευτερεύον, α πούμε. Είναι κομμάτι και τη κουβέντα των καταλήψεων, αυτή. Δηλαδή το, το συνδέω μαζί, γιατί η κατάληψη ε, είναι ταυτόχρονα είναι διεκδίκηση χώρου. Α. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Ναι, Νομίζουμε ναι. ότι αναφερόμαστε στην κατάληψη, το ιδεολογικό του κομμάτι, α πούμε. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι διεκδίκηση χώρου, ας πούμε, δημόσιου. Εντάξει, okay, μπορεί. Δημόσιο-δημόσιο δεν είναι, πε, οκ, okay, αν και το ανοίγει ανοιχτό στην κοινωνία. Ε, αλλά είναι διεκδίκηση ελεύθερου χώρου. Υπ' αυτή την έννοια, δηλαδή ότι είναι χώρο, ζωτικό χώρο για να μπορούμε να κοινωνικοποιούμαστε με χαρακτηριστικά ας πούμε, έξω από το εμπόρευμα κτλ. Να το βγάλ, yeah. βγάζουμε, δηλαδή, κάποιου χώρου έξω την εμπορευματική σφαίρα. Ε, και αυτό, α πούμε, να, να σκεφτούμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να πάμε να. Ε, να αποκίσουμε εμεί ε, του δημόσιου χώρου πάντοτε με, το, πώς το λένε, ε, με την προσοχή ε, να μην φέρουμε εμεί στον εξεγενισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ε, ήτανε τώρα είναι κομμάτι και μια σκουβέντα έγινε μια εκδήλωση τη προάλεση ε, στον Πάρκο του Δεντρακόπουλο που συζητάγαμε αυτά τα ζητήματα ότι ναι οκ, okay, να πάμε να χρησιμοποιήσουμε του δημόσιου χώρου, αλλά προσοχή γιατί μπορεί να γίνουμε με την Πολύ τρανού παράδειγμα, α πούμε, η βαλτιτσιού που ανέφερε προηγουμένω. Βαλτιστή δεν είχε τίποτα. Ήταν απλά ένα δρόμο, αλλά πριν, πριν πεζοδρομηθεί, απλά παράζαμε στην πολυκατοική στην άκρη. Αλλά από τη στιγμή που πεζοδρομήθηκε, πήγε ο κόσμο, γιατί ήταν κόσμο που δεν ήθελε να πάει στη μεσολογείου. Άλλη ιστορία μεσολογείου. Με τα μαγαζιά τριγύρω και Και μετά άγριο όπλου, δηλαδή να δούμε την ιστορία τη μεσολογίου και από αυτή την οπτική πούμε, των μαγαζιών. Μετά έγινε βαλτετσίου. Βαλτετσίου είδαμε τι έγινε. Έχει γίνει αυτό το πράγμα που είναι σε όλο μαγαζιά, α πούμε, ενό κολονάκι στην νοσία. Και, δηλαδή, πάμε, διεκδικούμε τους δημοσίους χώρου, με μια λογική όμως ενάντια στο εμπόρευμα. Τους απελευθερώνουμε με αντιμποριβματικούς χώρους, ναι, φυσικά. Και τους διεκδικούμε, ας πούμε, και τους ξαναφέρνουμε στη, στη δημόσια κουβέντα, αλλά ε, τους βγάζουμε από την εμποριματική διαδικασία και τους προφυλάσσουμε με κάθε τρόπο, τους προφυλάσσουμε τις μελλοντικέ εμπορυματι... εμπορικέ εμποριματικές χρήσει γιατί σκάβουμε το λάκκο μας. Και στην Αγία Παρασκευή πούμε, ένα αντίστοιχο παράδειγμα έχει γίνει με τα ποτάδικα στο χέρι. Άλλη κουβέντα αυτή με τα ποτά στο χέρι τώρα <laughs> θα αρχίσω να λέω θα σολάρω. Ε, Όχι, είναι μέσα στην κουβέντα ναι, κι αυτό. Είναι κομμάτι του δημόσιου χώρου και του εξευγεννισμού. Δηλαδή, α το πούμε τώρα αφού έχουμε πέντε λεπτά, ας θα, το ρίξουμε κι αυτό. Ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο με απασχόλει πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό. Ε, και, ε, ε, ε, εντάξει το πιάνω από τα τραπεζοκαθίσματα Το οποίο στην ουσία πούμε, είναι ο ιδιωτικός χώρος πηγαίνει και κλέβει δημόσιο χώρο Καταλαμβάνει Τον καταλαμβάνει τέλειως είναι κατάληψη ας πούμε Αλλά ανοίγει ζητήματα και για του εργαζόμενου εκείνη την ώρα Γιατί ε, είναι πολύ κοινή πρακτική κόσμο να πηγαίνει σε ένα μαγαζί που θέλει να πάει Επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο δεν έχει να κάτσει και παίρνει ένα ποτό και κάθεται όρθιος Κάτσε ρε μεγάλα μισό λεπτό αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σε σερβίρει μια γκαρσόνα, ενώ ε, είναι, την έχουν προσλάβει για να σερβίρει, α αυτόν τον κόσμο, όσοι είναι οι καθήμενοι. 30, 50, πόσα άτομα μπορεί να απασχολήσει, α πούμε. Όταν πηγαίνει εσύ και να επιβαρύνει και την εργαζόμενη, επιβαρύνει και το δημόσιο χώρο. Δηλαδή ότι κάθεσαι όρθιο και έχει αυτή την εικόνα, όποιο έχει πάει και έχει περάσει από την Ασκλαιπιού, που είναι φίσκα. Όλο το, όλος ο δρόμος. και ο δρόμος, το πεζοδρόμο, και κάθεται ο κόσμο όρθιο και πίνει ποτά και τα αφήνει, ξέρω εγώ, πάνω στα μάξια. Η λε τι φάση είναι αυτή. Τι φάση είναι, κατάληψη του δημόσιου χώρου. Απλά δεν έχει έρθει, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο, α πούμε, που να λέει να βάζει ένα φρένο και να λέει ρε παιδιά, όχι, μόνο καθήμενη, α πούμε. Αμα το πω αυτό κάπου, θα βγουν τρομερέ αμυνέ, το ξέρω, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνει κόσμο, αλλά. Τι να πούμε, είναι δίκιο. <laughs> Όχι και δεν είναι. Ναι, πρέπει να μπει φρένο ε, Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι κάποιο live που γίνεται και υπάρχει κόσμο θέλοντα και μην δε χωράει στην πλατεία και αρχίζει και αφήνει όντω τα ποτά του πάνω σαν live. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Είναι μέσα από μαγαζί. Ναι, δηλαδή είναι μια ναι. διαδικασία την οποία μπορεί. Να... Δηλαδή αυτό το πράγμα που ζητάει ο κόσμο γιατί θέλει με αυτού του όρου να κοινωνικοποιηθεί μπορεί να το δημιουργήσει και μόνο του, αν δεν προλάβει. Ε, ο εξευγενισμός να του πάρει την πλάτη και να την mm. κάνει τρένα μέσω τη Λάιφο, πάρει και εσύ και άραξε εκεί Και είναι και το ότι δεν έχουμε. Συνδέεται και με αυτό που έλεγα προηγουμένω, δηλαδή το ότι δεν έχουμε ελεύθερου χώρου. Είναι λογικό από τη στιγμή που δεν έχουμε ελεύθερου χώρου, στην καραντίνα φάνηκε πολύ, ε, υπάρχει πέρσι ας α πούμε, πάνε όλοι σε ένα σημείο και δημιουργούνται τα προβλήματα που δημιουργούνται. Πέσαν όλοι με τα μούτρα, πήγαν όλοι στην πλάτη Αγιοργίου ή στην πλατεία Αβανάβα. Και έγινε αυτό που έγινε. Δεν έχουν δημόσιου χώρου. Άρα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να μπούμε σε μια λογική διεκδίκηση παραπάνω ελεύθερων χώρων, παραπάνω δημοσιών χώρων διασφαλίζοντα ταυτόχρονα και τον αντιπουργηματικό τους χαρακτήρα. Ε, μου στέλνει εδώ ο κόσμος ότι η ατμόσφαιρα μυρίζει καμένο. Οκ, okay, έξω, ε. Έρχεται από την μπάρνηθα. Ναι. Ξεκινήσανε... Ναι. Ναι, ξεκινάνε ομορφιές, ε, εδώ. Ζόφος. Ε, και αυτό γνωρίζετε ότι πιβαρίνη, έτσι, την ποιότητα. Ε, ζωής που έχουμε σε αυτή εδώ τη ε, Μητρόπολη. Αυτό που είπες πολύ εύστο πολύ καλά πριν ήταν ότι ε, επειδή δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι και ελεύθεροι χώροι είναι και ένα απλό πάρκο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα το πάρκο, το πάρκο που διαφημίζεται στους τουρίστεν είναι το πεδίο του Άρεος. Από εκεί και πέρα το επόμενο πάρκο έτσι, σε μέγεθο, το μεγαλύτερο είναι το Τρίτσι που είναι μακριά και από το κέντρο mm -hmm. και είμαστε νομίζω οι για το πληθυσμό της Αθήνας είμαστε η πόλη με τα λιγότερα πάρκα μακράν. και πράσινο τετραγωνικό χιλιόμετρο στην Ευρώπη μακράν, μακράν, μακράν. Ε, δηλαδή άμα πάτε ποτέ αν ανέβετε ή στον προφήτη Λέα στην Πετρούπολη ή στον Ιμητό ή οπουδήποτε και δείτε από πάνω αυτή τη το γκρι τσιμέντο απλωμένο. Έτσι, σαν να έχει πέσει ένα κούβα τσιμέντο. Ακριβώ, εγώ το έλεγα αλλιώ. Ότι ε, σαν μια τεράστια κουράδα Άπλωσε από τον ουρανό τσιμέντο και συνεχίζει και απλώνει όπω είπε πριν. Γιατί όπου θα δώσουμε και άλλα κίνητρα στου κατασκευαστέ και ο, ο γέρακα στα, και όλα αυτά οι παλίνε θα ενωθούν προ τα ανατολικά προάστια. Ναι. Ε, στα δυτικά έχουν φτάσει, δηλαδή δεν πάει άλλο. Ναι, ναι, πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίσουμε ότι φτάνει πλέον με το τσιμέντο. Θέλουμε χώρου και αυτό είναι ζήτημα ε, ζωή. Δεν έχουμε να ανασάνουμε. Ερημοποιείται η Αθήνα, έχει καεί όλο, έχουν καεί όλα τα βουνάτρια γύρω. Πάμε δηλαδή όντω σε πραγματικό φαινόμενο, α πούμε, ερημοποίηση ε, τη πόλη. Και χρειαζόμαστε χώρου και να διασφαλίσουμε να μην χτιστούν, ε, ακόμα και μέσω αυτή τη πρακτική που ανέφερα προηγούμενο, δηλαδή το ότι ακόμα και ιδιωτικά οικόπεδα που είναι άκτιστα, α πούμε, να, πάμε να, και να, βρούμε, να διεκδικήσουμε από το Δήμο να πάνε τα παρετριώσει. Δεν ξέρω δηλαδή τώρα. Δηλαδή, και, ό, όχι, και μ, πρακτικά. Το brainstorming αλλά, είναι ναι, αυτό. brainstorming, αλλά λε, δηλαδή, ακόμα και αυτό που έχει κάποιο ελεύθερο χώρο που είναι οικόπεδα που είναι κλειστά, δεν πάει κανένα. Γιατί έχουν βάλει ένα παγορεύεται. Η γειτονία πρέπει να είναι εκεί να τα ανοίξει και yeah. να το κάνει. Ποστάνει, να βάλει λουλούδια. Δεν ξέρω. Έστω, να... ναι, ρε, και αυτό θα έχει σχέση και με τη δυναμική και με το πώ αρχίζουν να ζυμώνεται οι γειτονιέ για να μιλήσουν τελικά από κοντά και όχι Έτσι. από τα social media Έτσι. για τα ζητήματα τη ζωή του. Έτσι. Γιατί όταν πριν από 15 χρόνια ο χώρος ο χώρος που ήταν κάπως ριζοσπαστικό, έλεγε για τα facebook και όλα αυτά ότι οι παιδιά μακριά από αυτά βλέπουμε ότι οι σύντροφοι συντρόφισσες πλέον ε, αραδιάζουν στο facebook τις αναλυσάρε όλων όλοι mm. και Πόσοι από αυτού συμμετέχουν σε ομάδε, δεν θα πω για ποσοστά τώρα, αλλά. Ναι. Υποκατέστησε ε, την. Ναι, ναι, ναι, Ακριβώ. Αποκατέστησε τη συνάντηση. Mm. Και η σχέση, όπω έλεγε και ο χρόνο μίσιο, είναι συνάντηση. Για να έχουμε σχέση, για να, να, να συλλογικοποιήσουμε τι αρνήσει μα, πρέπει να συναντηθούμε αδελφιά. Έτσι. Και θα συναντηθούμε στου δρόμου, στου χώρου και στα πάρκα τη γειτονιά μα. Δηλαδή, δεν δη γίνεται ο σύντροφο να τρέχει δύο περιοχές πιο δίπλα για να προσπαθήσει να αναθερμάνε. Δηλαδή, οκ, okay, θα βάλουμε τις πίθες. αλλά πω, εκεί πέρα, πάλι στη γειτονιά, εμείς θα είμαστε. Mm. Δεν θα είναι κανένα άλλο. Είναι οι αποκεντρωμένες εξουσίες που λέγαμε ότι αν θα μπορούσε ο κόσμος να είναι καλύτερε οι γειτονιές με τοπικές συνελεύσεις, τρομερό θα ήτανε. Οι, οι συνελεύσεις πλέον έχουν γίνει διαδικτυακέ και ο καθένα με ένα like, dislike και ένα σχόλιο έχει τοποθετηθεί κοινωνικά. Λέει, δεν είμαι ηλίθο, ιδιώτης, π το λέγανε ξέρεις, ότι δεν ασχολούμαι με τα κοινά, αχολού με τα κοινά. Σήμερα έγραψα από κάτω στο δημοτικό σύμβουλο ότι μα έφυγε λεφτά. Mm. Ασχολήθηκε. Mm. Εντάξει. Mm. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε τώρα διάφορα στο τέλο, δεν πειράζει. Νομίζω ότι όλα είναι ένα κομμάτι αυτό που θέλουμε να, να προωθήσουμε ότι πρέπει αναγκαίο να είμαστε δραστηριότητα για τα ζητήματα που μα απασχολούν, γιατί είναι ίδια η ζωή εξοκαίγεται, υπάρχει, θα υποτιμάται και υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής μας το ξηγόνομα στο ίδιο και αυτό είχε άμεση πάλι επίδραση στην υγεία μας δηλαδή όλα ένα κρίκος αλένδετος και μαντέψτε πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και να τα κουβεντιάζουμε όλα με όρους ε, τουλάχιστον, τουλάχιστον από, τα, από τα κάτω Ναι, μόνο με αγώνες σώζουμε τις γειτονιές, αυτό είναι το σύνθημα που χρησιμοποιήσαμε σε, μια, σε έναν αγώνα τοπικό ας πούμε και είναι η απόλυτη αλήθεια. Μόνο με αγώνες. Αλλιώ θα μας παίρνουν όλο και περισσότερο χώρο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, σύντροφε, που είναι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ε, ήταν χαρά μου μετά από χρόνια που τα ξαναείπαμε και γενικότερα δεν αφήνουμε ανοιχτό. Στο μέλλον μπορούμε να τα ξαναπούμε και ε, θα χαρώ πάλι. Είπαμε ναι. αρκετά πράγματα σήμερα. Ε, να πω ότι η εκπομπή θα ανέβει διαδικτυακά και στο Mixcloud και στο archive.org. Έτσι, για κόσμο που δεν θέλει να έχει σχέση με τα Amix Και όλα αυτά τα εμπορικά Άρα ο Παρίας επιλέγει να τα ανεβάζει και στα δύο ε, Αυτά από εμάς ε, Καλή συνέχεια στο τι αν κάνετε Και θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο Γεια χαρά, Γεια χαρά. Και θα κλείσουμε Ήθελα να βάλω και κομμάτι ε, Άντε να βάλουμε και το manga. Ε, και Διστο... με αυτό θα διστοπία. Ναι, δυστοπίες <laughs> Εμείς θα τις αλλάξουμε έτσι. Πώς έλεγε ένα σύντημα τελευταίο που διάβασα Ας κάνουμε τις ταινίες δυστοπίας Να είναι, να είναι απλά ταινίες φαντασίας έτσι, <laughs> Και <laughs> όχι πραγματικότητα Ακόμα. αναζητά την προπερσινή του φόρμα Κλεισμένος μέσα στο σπίτι όλη την άνοιξη Λες και τίποτα άλλο το χειμώνα Περπατητός στην αστική φυλακή Ακουστικά και τον κοβού πάντα σε πιφυλακή Κρυφτό κυνηγημένη σε εποχή πιστοτική Με τις πλατίες όλες πέτε χακή κι όλοι, κι όλοι μου λένε ότι έχω δυνατή σημα έχω δυνατό, να βάλω στο χνιάρο τη βρύση ένα χρονοκούλιτ, 3,5 τραμ. Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, ανήκει, ξυπνήσει. Και αυτά που και πνίξου με στην αδράνεια. Μέχρι να αναδειθεί την επιφάνεια, πέφτουν από το κενό τα δέρτια μου σπάνε καλάμια. Καλώ στο στον πλανήτη Παράνοια. Φίλοι μακροφοβικοί που στέκονται στην κόχη. Τριπημένοι από την ώρα που τριξηφολόγει. Κι οι φίλε μου κάθε μέρα παλεύουν για να καταλάβει ο βλάκα τι σημαίνει όχι. Όλοι δεμένοι στον φόβο τον μπάσαλο Ευνουχισμένοι πνευματικά με μίσο άτσαλο. Μα πιάνε ότι αγώνα να φύγετε μπάχαλο. Μόνο στόχο πλέον το πτυχίο και το μπάτσελο. Ζούμε μέσα σε ταινία του την Πάρκτου. από τον τρέφει την άρκτου. Τελικά τον και Και τώρα τελευταία πίνω πιο λίγο νερό για τον κάκτο. είναι σαν να διαβάζω μάγκα μες στις καταιγίδες να αναβούμε σπίθες μέχρι να μας βάλουν φιλιά μέχρι να βγούμε από το όνειρο, μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά σε μάγκας σελίδες να καιμε ασπίδες μέχρι να μας βγει η μιλιά μέχρι να βγούμε από το όνειρο, μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά Με να καταιγίδες να το μέχρι να μα φωτιά τα μέχρι να βγούμε από το όνειρο, να πάρουν φωτιά τα κελιά σε μαγικά σελίδε να και με ασπίδες Μέχρι να μαζί η μιλιά, Θα το φτάσω στο τέρμα σαν να με σπριντε. Όσο τζέι μέσα στην κλουβα, λιώνουν στο Tinder Μέσουνε κάνει κρασί που Βγαίνουνε χτυπάνε και ψεκάζουνε λιγμένα. Και θα το φτάσω στο τέρμα για τι πλατείε, τι και και παιδιά του πολικά. Φτυνέ δικαιολογίε, τσιγάρα, Ξέρουμε τις από τα περιπολικά. Ο τα Μαχαίρια για τι χώρε ένα τίτλου μα ξυπνάει η ΣΥΡΙΖΑ Αν και φίλε κοντά να γεμίσουν το ασύρνο ή κλίμασα από παιδιά. Σε κάζουν τα λάνια βαγόνια με χρώμα και λεφτήνον έγιου πλέον για να λυγίζουν τα Δεν έφαγα τα καψόνια του λάκια με τα καλόνια. Έχω φύγει στα πνευμόνια στο χώμα, απ τα κρυγόνα. Πημ βρώμα σαν πιότωπο. Και εγώ παλεύω να παραμένω ο νόμο με Μιαζόμε του συμβόλοι που μάγει εγώ η μαλλιώ. Μου λένε καλή τύχη και αξέρι με κακότυχο. Μέχρι να βγούμε απο το όνειρο μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά Με τις καταιγίδες να αναβούμε σπίθε, μέχρι να μας βάλουν φιλιά Μέχρι να βγούμε απο το όνειρο μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά Σε μανκας σελίδε, να και με ας μέχρι να μα βγει η μηλιά Μέχρι να βγούμε απο το όνειρο μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά με τις καταιγίδες να αναβούμε σπίθε, μέχρι να μας βάλουν φιλιά νερό, Μέχρι να βγούμε απο τα όνειρο σε μάγκα σελίδε, να και με ασπίδες Μέχρι να μας γιει η μιλιά